Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, εδώ, ArtFM 90,6. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Ο Δημήτρης Καζάκης και η Γεωργία Μπάστα στα μικρόφωνα. Και να ξεκινήσουμε με τα καλά νέα, επειδή πολύ το ζητάτε και Να πούμε λοιπόν ότι από σήμερα η εκπομπή παίρνει μια ε, επέκταση χρονική και θα είναι μαζί σας έως τις 2.30. Κάθε μέρα λοιπόν, από Δευτέρα ως Παρασκευή, μία έως τις 2.30 εκπομπή ΑΕ, έτσι, χορταστική. Λοιπόν, και να πούμε πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, μέσω της ε, ηλεκτρονικής διεύθυνσης εκπομπή ΑΕ, παπάκι gmail.com ή μέσω του τηλεφωνικού μας κέντρου, δηλαδή στο 210 07000. Επίση, εκπέμπουμε και μέσω τη ιστοσελίδα ε, εκπομπή αλφαεψιλον.gr. Καθυστερήσαμε λίγο να ξεκινήσουμε γιατί ο Δημήτρη μα είχε μια έκπληξη. Ένα καινούριο τραγούδι εγώ, που θα χρησιμοποιήσουμε. Εγώ, ε ε εδώ μου διαβάζει ένα καινούριο να... τραγούδι που θα μας χρησιμοποιήσουμε στην κ... εκπομπή. Οι η... κριτικοί, οι ναι. οποίοι στείλανε την τρίτη ιστορική επικαιροποίηση του Ξαστεριά, του γνωστού ναι. ναι. το τραγουδίου, το το... Το έχει... έχει μια σημασία ότι το 1941-45 επί ναζιστική το, το Ξαστεριά τραγουδόταν ως εξής. Να πάρω το τουφέκι μου, το όμορφο Πολυβόλο, να κατέβω στο Μάλεμε, στην Αεροκαθίστρα, για να σκοτώσω Γερμανούς και Έλληνες προδότες, από που μας επροδούδανε. Μάλιστα. Στην εποχή της Χούντας. Έχει τη δεύτερη εκτέλεση. Ναι, οι κριτικοί πάλι τραγούδαγαν. Να κατέβω στο Σύνταγμα, στι, στις στράτες της Αθήνας, να. για να σκοτώσω Χουντικούς. Τώρα λοιπόν υπήρξε η τρίτη ιστορική επικαιροποίηση, έγινε χθες, τραγουδήθηκε, μας, μας είπαν ε, πολύ έντονα στη μεγάλη διαδήλωση που έγινε χθες στα Χανιά, ναι. αυθόρμητα και ε, βγήκε η εξής επικαιροποίηση, την οποία την έχουμε ζητήσει και live. Λοιπόν, πότε θα κάνει εξαστεριά, πότε θα φλευρίσει, να πάρω το ντουφέκι μου, το όμορφο Πολυβόλο, να κατεβώ στο Σύνταγμα στις στράτες της Αθήνας για να σκοτώσω τροϊκανούς και Έλληνες προδότες από που μας προδούδανε. Αυτό δεν μας το έχουν στείλει η κριτική. Ναι. Οπότε τραγωδιστά. αποκλειστικά θα παίξει από την εγφομπή ΑΕ. Βεβαίως, ναι. Ωραία. Και εγώ πιστεύω ότι ελπίζω και θα πούμε και παρακάτω, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραία και κάνα πολύ ωραίο email από μια από αστυνομικού ελληνική αστυνομία mm -hmm. θα το συζητήσουμε. Από email έχουμε διάφορα. Λοιπόν. Η, η πλάκα είναι ότι δεν σταματά να μα στέλνουν τα email ακόμα και τον δεν έχουμε εκπομπή. Και το Σαββατοκύριακο Όχι, και εκτό που καλά δεν είχαμε. Και... Γενικώ στέλνουμε τα email. Πάντω να ξέρετε ότι τα παίρνουμε υπόψη μα. Ε, <laughs> ναι. ε, ε, δεν είναι κάτι ας πούμε, που δεν το παίρνουμε πόσου. Στο βαθμό που μπορούμε εντάσσουμε την, προ... την προβληματική και τι παρατηρήσεις που υπάρχουν και σε ορισμένα πράγματα θα απαντήσουμε. Τώρα και έχουμε ε, με περισσότερο χρόνο θα μπορούμε να απαντούμε. Και ίσω να βρούμε και έναν τρόπο να συνομιλούμε με του βουλευτέ. Ναι, ναι, ναι. Θα το δούμε στη συνέχεια να μπορέσουμε ναι. να το οργανώσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι. Εγώ ελπίζω να γίνει ένα από του ύμνου του νέου αντιστασιακού κινήματο που γεννιέται. Εγώ περιλπίζω να γίνει πράξη. Χθες. Α τον ύμνο. Μπα και έρθουν οι κριτικοί Εντάξει. στην Αθήνα και. Καλά, δεν Κατά... ε, χρειάζεται να έρθουν οι κριτικοί. Ναι. Κάθε μέρα μπορούμε και εμεί. Του βλέπει ο τους λέω υπό χθες, πάντως μεταξύ σοβαρού και αστείου συζητάγαμε τον κόσμο ναι. που είχε έρθει. Εντάξει, το είπαμε και λίγο για να σηκώθηκε το ηθικό μας, ναι, ας πούμε, ναι. ότι τέτοια εποχή του χρόνου θα συζητάμε για τις συντάξεις ε, των αντιστασιακών περιόδου 2010-2012. Ε, αφού θα έχουμε βεβαιώς πάρει την ουσία, σαν λαός εννοώ, και θα έχει τελειώσει αυτή η ιστορία, έχει ενδιαφέρον να πούμε έτσι Ότι με μεγάλη Μ' αρέσει η αισιοδοξία σου Ότι είναι θα γίνει Ότι θα γίνει θα γίνει Ναι όχι ενώ στο, στο θέμα του χρόνου αρέσει, Αυτό είναι το... κισμέτ το τι... είναι να το πούμε έτσι <laughs> Λοιπόν θα γίνει δεν mm. υπάρχει περίπτωση Γιατί πρόσεξε να δει τι γίνεται Είναι αυτό που έλεγε Κάτσε να Α ο Κέννητ το έλεγε ναι. και πολύ μεγάλους παραστάτης, ο JFK Ναι, για τους ναι, Αμερικανούς λοιπόν. ήταν μεγάλο. Ναι, λοιπόν Τας δεδομένα λόγια, τους ναι. Τώρα στην πράξη είναι μια άλλη ιστορία, μεγάλη συζήτηση Λοιπόν, Α. και λέγε το εξή, Λέει, όποτε όποτε η ειρηνική διαμαρτυρία καθίσταται αδύνατη τότε η βία ή η επανάσταση είναι αναπότρωπτη Φαντάζομαι ότι το λέγε ο Το λέγε ο ναι. Λοιπόν, όταν πλέον δεν εισακούγεται ο σε ενό ολοκληρού λαού σήμερα για παράδειγμα το πρωί mm -hmm. είχαμε μια πανελα... πανελλαδική κινητοποίηση συγχνώμη, μια κινητοποίηση στην ομόνια ε, του αναπηρικού κινήματος των τον, ε, τον ανθρώπων αυτών των αναπήρων ε, μια σημαντική ε, πρωτοβουλία έτσι και διαμαρτυρία ε, βέβαια ξέρεις είναι κραβή για έναν κόσμο ο οποίος πραγματικά πετιέται στον Κιάδα. Σουστά. Έτσι είναι ένα επαναπηρικό συλλαλητήριο. Μιλάμε για τους γονείς των ατόμων με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομοντάρων, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αυτό είναι δείγμα πολιτισμού και επίπεδου μιας κοινωνίας. Το πώς συμπεριφέρεται και το πώς φροντίζει τα πιο αντίναμα μέλη τη. Ναι. Και το γεγονό ότι αυτή τη στιγμή το κράτο κατοχή που, που βιώνουμε στον τόπο μα, του ρίχνει κυριολεκτικά στον Γκαιάδα και αυτού και τι οικογένειέ του στον Κεάδα, Περισσεύουν, έτσι δεν μπορούν να δουλέψουν 16 ώρε όπω δουλεύουν οι εργαζόμενοι στις ΕΟΣ, τη Κίνα, τη Κορέα, τη Δεν μα αφορούν, βέβαια παιδί μου. Λοιπόν, και με αυτού οπότε του πετάνε στον Κεάδα. Ξεμπερδεύουμε. Το Ξεμπερδεύουμε. Στο... Λοιπόν, εμεί δηλώνουμε από εδώ ότι θα είμαστε στο πλευρό του. Όχι μόνο γιατί βεβαίω είμαστε, είναι οργανικό κομμάτι του ελληνικού λαού και άρα οφείλουμε με κάθε τρόπο να το προστατεύσουμε εμείς, γιατί είναι πρώτη για κύρια, να το πούμε, όπως το λέγανε οι παλιοί, είναι ασφαλισμένη στο δικό μας ίκα. Ναι. Και το δικό μας ίκα δεν χρεοκοπεί ποτέ. Στο έκα του λαού. Και πολύ σύντομα θα, θα δικαιωθεί και ο δικός αγώνας μαζί με ολόκιο το λαό. Ε, εάν θέλουν να παρέμβουν, και ξέρω ότι πολλοί πολλούς από αυτού που με ακούνε, ναι, αν βέβαια. θέλουν να παρεύουν, τα, τα μικρό... τηλέφωνα τη εκπομπή είναι ανοιχτά. Και το μικρόφωνο ανοιχτά βεβαίω για αυτούς Μπορείτε, έτσι. δύο πολύ καλέ ειδήσει που έχουμε από, από διεθνεί ειδήσει. Για πε, ε, ξέρει, από εκεί έρχεται η πληροφόρηση, οπότε είναι ναι. πιο σημαντικέ ειδήσει συνδυασμένε. Λοιπόν, δύο. <laughs> Πρώτα να πούμε για αυτό το άθλιο κράτο. <laughs> Που λέγεται Νορβηγία. Γιατί το λε άθλιο, Εδώ μα λένε Δανία, Νορβηγία, Σουηδία. Κοίταξε, η Νορβηγία είναι το χειρότερο κράτο στον κόσμο. Πρώτον, γιατί έχει το υψηλότερο κατακεφαλή εισόδημα στον κόσμο. Το ψηλότερο. Άρα το Αυτό είναι απαράδεκτο. Όχι. Απαράδεκτο, βεβαίω. Έχει το χαμηλότερο δίκτυο φορολόγηση των πολιτών του. 17%. Απαράδεκτο. Πώ τα βγάζουν πέρα αυτοί οι άνθρωποι. Το χειρότερο όμω δεν είναι εκεί, αυτό το, το χειρότερο είναι με 5 εκατομμύρια περίπου πληθυσμό που έχει ναι. η Νορβηγία ναι. έχει 780.000 δημοσίου υπαλλήλου. υπαλλήλους, όσους έχει και η Ελλάδα. Συνήθεια, η Τρόικα το ξέρει διπλάσιο. αυτό. Αυτό σου λέει ένα παράδειγμα το κράτος, αυτό πρέπει να έχει πρέπει να καταστραφεί. Το επόμενο κράτος που πρέπει να πάει η Τρόικα. Πάμε παρακάτω, Πάμε παρακάτω. το θέλουν, προσπαθήσανε κιόλας να το κάνουνε λίγο πριν, αλλά οι, οι Νορβηγοί είχαν άλλη άποψη. Λοιπόν, το χειρότερο όμως, δεν το ξέρεις, και... έχουν το μεγαλύτερο δημόσιο τομέα Σε... στην οικονομία τους, στον πλανήτη. Δηλαδή μιλάμε για η διαφθορά, τους τρέχει από τα παντζάκια. Η κρίση φοβερή, η καταστροφή, τα ελλείμματα τρομακτικά. Καταλάβες, ε, επειδή έχουν ε... το μεγάλο έτσι ναι. δεν μας έχουν μάθει. Ε, ότι όσο περισσότερο κράτος, ναι. τόσο μεγαλύτερο πρόβλημα ε, έχουμε. Και το χειρότερο από όλα, ε. Ολόκληρο το σύστημα υγείας είναι δωρεάν και δημόσιο. Λοιπόν, αυτό το λοιπόν, σενάριο είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Όχι, έτσι είναι ενεργική οικονομία, έτσι στηρίζεται ακριβώς εκεί. Ναι. Και το χειρότερο, ακόμη υπάρχουν και άλλα χειρότερα πράγματα. Λοιπόν, ναι. το 60% των εσόδων του κρατικού προπολογισμού από πού προέρχεται. Από πού, γιατί... Από υπάρχει. μη φορολογικά έσοδα, ε, από έσοδα κρατικών επιχειρήσεων, ναι. οι οποίες στον αριθμό φτάνουν το φανταστικό των 8.500. Αυτέ οι 8.500 mm -hmm. παράγουν περίπου το 60% του ακαθάριστο χώρου προϊόντος τη Νορβηγία. Δηλαδή, πώ η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι Αυτό θα ήθελα τώρα... να σου λέω τώρα, μήπω να κανένα ξεχασμένο Σοβιέτ. Α, η παγίδα που είναι, παιδί μου, γιατί δεν κάτσα, μπορεί να. Κάτσε να δει. Μόλι πριν από λίγες μέρες μέρε, mm -hmm. κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο μια, μια, μια ιστοριούλα για την Νορβηγία. Την τε, μπήκα μέσα, διαπίστωσα ότι όντω ισχύει και έχει και πολύ λεπτομέρειε, α πούμε. Λοιπόν, Υπήρξε πανικό στο Βερονοριβικό Κοινοβούλιο στη συζήτηση του προπολογισμού που έγινε ως συνηθίζεται το Σεπτέμβριο, mm -hmm. καθότι αυτή είναι τόσο ομαλοί η οικονομία του mm -hmm. που έχουν σταθερέ ημερομηνίε mm -hmm. στα ζητήματα αυτά. Έγινε με πολύ μεγάλη ζήτηση Πανικό. πανικό Καλά, εγώ το βρίσκω και λογικό. Δεκέμβριο συζητά ένα προπολογισμό. Ξεκίνει... Αρμάνε... Ε, καλή νύχτα. Ε, λοιπόν, λέμε τώρα ναι. για τα... έτσι. Ναι. Λοιπόν, και φανταστείτε. Φανταστείτε, ένα κράτος το οποίο ελέγχει την οικονομία και παράγει εισόδηματα τα οποία βεβαίως δεν χρειάζεται να επιβάλλεις φόρους στους, στους πολίτες από τη στιγμή που το ίδιο το κράτος παράγει εισόδημα. Λοιπόν, η, το, ο μεγάλος πανικός ποιος ήτανε? Mm -hmm. Η υπερβολική αύξηση του πλεονάσματος του κρατικού προπλογισμού. Έχω Μέγα πρόβλημα. Μέγα πρόβλημα. Γιατί? <laughs> Γιατί θα ανατιμηθεί η κορώνα. Ο... Και στις αυτό στις... θα επιδρούσε σημαντικά στις εξωτερικές αναλλαγές της χώρας. Λοιπόν, η κορώνα, ένα άφλιο νόμισμα, αφλιο, εθνικό, επιμένουν το δικό νόμισμα. κρατικο νόμισμα, Μάλιστα. αν είναι δυνατό. Αυτή πρέπει να είναι τα μοιάσματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι, η οποία βεβαίως έχει μία ισοτιμία χιδέα, κάπου 1 προς 100, 1 προς 60, δεν θυμάμαι πως έχει, κάπου εκεί πάλι. Χιδέο νόμισμα, το, το παίρνει κανένα σοβαρά, Okay. Άσε που δεν είναι στις διεθνείς συναλλαγές Δεν πάνε οι μεγάλοι κερδοσκόποι Να παίξουμε αυτό το παίξουμε νόμισμα Άρα τι σώγει η νόμισμα είναι αυτό so Άμα πάνε. δεν είναι στους κερδοσκόπους να παίζουν mm -hmm. Λοιπόν Επειδή όμως είχαν σωγαρό πρόβλημα για, για το ζήτημα αυτό Και ζητήθηκε το ζήτημα του πλεονάσματος Τι να κάνει το πλεονάσμα mm -hmm. Το πλεονάσμα του κατοικού προπλογισμού yeah, Ότι δεν μπορεί να, να υπάρχει mm -hmm. Πολύ μεγάλο πλεονάσμα yeah. του yeah. Κατοικού yeah. και Αυτό κατοικού προ mm -hmm Υπήρξαν δύο προτάσεις. Πρώτον, η, η, η πρόταση του συντηρητικού κόμματος ναι. που λέει να μειώσουμε τη φορολογία του κόσμου ακόμη περισσότερο mm -hmm. και να, επιστρέ... προσκ... να κάνουμε επιστροφή του, επιπλέου, του πλεονάσματος στους φορολογούμενους. Η απάντηση του εργατικού κόμματος που είναι κάτι σαν το Πασόκ εδώ, δεν είναι αριστερό. Ναι, ναι, ναι. Κάτι ανάμεσα σε Κωδίσο, ΣΥΡΙΖΑ και Πασόκ. Ένα το λουμπούκι ναι, Πάντρέμα. Είπε το ξες όχι ρε παιδιά λέει, γιατί θα, θα το πάρουν λέει οι Νορβηγοί εργαζόμενοι και θα αρχίσουν τα ταξίδια. Mm -hmm. Γιατί άκουσαν, άκουσαν. Έχουν μειωμένο, έχουν ε, πώς το λένε, τη δυνατότητα για μεγάλη άδεια. Τι τους... άδεια. Α, άδεια να, να παίρνουμε για να κάνουμε ταξίδια. Τέτοια... Ναι, ναι, ναι. Και θα αρχίσουν τα ταξίδια λέει στο εξωτερικό. Ναι. Και αυτό λέει θα είναι ένα κόστος για την νορβική Νο... οικονομία Και ναι. δεν θα μπορεί να ανακυκλωθεί αυτό το χρήμα μέσα στην νορβική οικονομία Και τέλος πάντων άσε λέει που κάποιοι λέει το θα αρχίσουν τα γλέντια και ιστορίες Επειδή θα έχουν περισσότερο εισόδημα ναι. θα είναι αυτό το πράγμα Θα το ξοδεύουν έτσι ασυλόγιστα Βεβαίως δεν είχαμε κάποια δύναμη πραγματική να τους προτείνει κάτι άλλο Βέβαια θα μου πεις γιατί δεν φτιάχουν καλύτερα νοσοκομεία Mm. Δεν χρειάζεται γιατί αυτό το κάνουν έτσι, αλλιώ τον προπολογισμό του. Το έχουν δηλαδή εξασφαλίσει ναι. αυτό το θέμα. Τι θα το κάνουν, Τι παιδεία, κατάλαβα, την έχουν εξασφαλίσει. Τελειώς. Ο, κάτι ε... σοφρονιστήρια έχω δει με κάποιον αρχιτέκτονε μεγάλο. Όχι ο, δει, μόνο αυτό. Όχι μόνο αυτό. την Νορβηγία η οποία έχει κάνει κάτι σοφρονιστήρια, ξέρει τα οποία. λες τι είναι, είναι αυτό όταν, όταν, αρχιτεκτονικά... όταν μιλάμε για τα σοφρονιστήρια τη Νορβηγία, δεν μιλάμε για φυλακέ, μιλάμε για έτσι, ε, όπου οι φυλακισμένοι μαθαίνουν διάφορα ιστορίες και τα λοιπά περνάνε ειδικές εκπαιδεύσεις αυτά είναι άστα ε, λοιπόν, ναι. σύντο γεγονό ότι έχουν και δημόσια, ε, δημόσια δημόσια παιδεία τι, ναι. όταν λέμε δημόσια παιδεία δωρεάν παιδεία μιλάμε δημόσια δωρεάν παιδεία δεν μιλάμε τύπεις λέμε ναι. για να πληρώνεις τα φροντιστήρια και, και το χαρτί ε, που θέλει να βγάλει πίσω ο δάσκαλος πούμε, για τα παιδιά σου ναι. και ο καθέδιο, δωρεάν τα πάντα από το στυλό mm -hmm. και τα χαρτικά που θα χρειαστεί το παιδί στο σχολείο, έτσι, μέχρι τις εκδρομές που τους πάνε, τα πάντα. Λοιπόν, πέρα από, από αυτό είναι το πλεονάσμα και λέγανε τι να το κάνουν. Και λέω οπότε καταλήξαν στο συμπέρασμα και να. συμφώνησε η Νορβήκη Βουλή το επιπλέον το πλεόνασμα που δεν χρειάζεται η νορβηγική οικονομία και ο κρατικός προϋπολογισμός mm -hmm. να δόθει ως οικονομική βοήθεια σε αδύναμες χώρες προκειμένου να ενισχυθούν οι κοινωνικές του υποδομές. Ξέρεις, έχω μείνει άφωνη τώρα. Δηλαδή αυτό αν το έλεγα ω σενάριο κάπου, θα μου λέγανε ότι αυτό είναι παραμύθι. Ναι. Δεν μπορεί να ισχύει αυτό. Βέβαια, άμα είμαστε να σούμε τον κύριο Χατζηδάκη τώρα, θα μας έλεγε, έλα μόρτα, με την ασχολιόμαστε. Όπως μας είχε πει και τη Βενεζουέλα για την Αργεντίνη, έχουμε Εμείς και Εμείς είμαστε πουθενά να πάμε να του το ζητήσουμε αυτό το χρήμα, δηλαδή να τους... Όχι, το δεν θα το ζητήσουμε αυτό το χρήμα, διότι το μόνο πράγμα που θα γίνει είναι να έρθει εδώ το χρήμα και να το φάνε τα θα λαμόγια τη εξουσία. Δεν το θέλουμε το χρήμα. Ναι. Θα, το θέλουμε το... Θα, το... θα το συζητήσουμε όταν απελευθερωθεί η χώρα. Σε άλλε συνθήκε. Σε... Όταν απελευθερωθεί θα χώρα το συζητάμε. Αυτό όμω είναι ένα μοντέλο πιπτόντος. για να αντακούσει ο κόσμο. Να καταλάβει Παιδιώς. ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα. Για αυτά να καταλάβουμε. Έτσι. Αυτό το παραμύθι ότι ο δημόσιο τομέα ίσον διαφθορά ναι. ότι όσο υπάρχει μεγάλο κράτο είναι καταστροφή ναι. και όλα αυτά τα πράγματα είναι από λαμόγια για λαμόγια. Λοιπόν είναι η φιλοσοφία του λαμογιού. Αφήστε με ήσυχο να κάνω τη γουστάρω. Αυτό είναι η και ιστορία. Και δεν υπάρχουν μόνο δύο δρόμοι, καπιταλισμό και κομμουνισμός. Ναι, υπάρχει και ο δρόμο δημοκρατία. <laughs> <laughs> αυτό είναι Βέριο πιο σύνθετο το θέμα του καπιταλισμού. Τελικά πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Λοιπόν, τίποτα εδιαφέρω... δεν είναι αιώνιο. Κανένα μοντέλο δεν είναι αιώνιο. Καταρχήν δεν μπορεί υπάρχουν να μοντέλα. Έχει... Ναι, είναι να λύση, αυτό το... και φιλοσοφικά ε, και ναι. στην οικονομία δεν υπάρχουν μοντέλα. Υπάρχουν προβλήματα που απαιτούν λύσει. Και, τα... και οι λύσει δοκιμάζονται mm. με, βάση... Με, βάση... με βάση μια ανάλυση κόστο-οφέλου που πρέπει να κάνει η κοινωνία. Ε, δεν μπορεί λοιπόν να είναι μέσα σε στενά όρια μια φιλοσοφία μια οικονομική. Ούτε ούτε. ούτε ούτε. Άρα εγώ θα το κάνω σύνθημα. Κάντο όπω είναι η, Νο... η Νορβηγία. Ναι. Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε λοιπόν, πάντω. Το πέρα... ενδιαφέρον τώρα, γιατί εγώ τώρα, ξέρετε, τηλεπαθητικά έχω αυτά τα λόγω από το Σύριο και δεν ξέρω τι. Λοιπόν, να πούμε το εξή, ότι πρώτον, δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει η Νορβηγία. Το 2007 mm -hmm. η Νορβηγία ήταν η πρώτη χώρα mm -hmm. που έβγαλα ανακοίνωση και είπε το εξής «Χαρίζω όλα τα χρέη των χωρών που μου χρωστάνε mm -hmm. και έχουν σοβαρό πρόβλημα σαν οικονομίες». Δεν σου πιστεύω. Ναι, το 2007. <laughs> δηλαδή, τώρα αυτό είναι απίστευτο. Το 2000 λέει, μάλιστα η ανακοίνωση του Υπουργείου. Και εμεί δεν πήγαμε να δανειστούμε μόνο από την Νορβηγία, παιδιά. <laughs> γιατί. Θα, σου, θα, σου, θα, το, θα το, το πούμε θα και το τρέτο. Στο διάλειμμα θα το πούμε το Λοιπόν, ίδιο, το, το, το ενδιαφέρον είναι ότι η Νορβήγη κυβέρνηση τότε είχε πει το εξή. Λέει, δεν ταιριάζει σε πολιτισμένο κράτο να ζητάει δανεικά mm -hmm. από ένα άλλο κράτο που ξέρει ότι για να τα πληρώσει θα πρέπει να, να οδηγήσει το λαό του στην απελπισία. Και με αυτό το σκεπτικό χάρισε τα δάνεια. Μάλιστα. Έτσι. Μάλιστα. Και μιλάμε για κυρίω, mm. πρόκειται για χώρε κυρίω τη Αφρική και τα λοιπά που είχαν, που το είχαν μακο... μεγάλο λοιπόν, πρόβλημα. Τα χάρισε τα δάνεια. Ε, και εμεί εκεί πάμε, οπότε. Λοιπόν, εμεί είμαστε χειρότερα. Είμαστε ε, δηλαδή κάτω από την Ποτσουάνα τώρα. Εντάξει, στην ίδια κλίμακα είμαστε. Ε... Ε... Στην ίδια ανάγκη έχουμε. Αυτό το, η Νορβηγία βεβαίω είχε και την φαϊνή ιδέα στην αρχή τη κρίση να έρθει εδώ και να προτείνει σε τον gap γκάπ στο κεφάλι και πέφτεις κάτω κατάλαβες ναι. αυτό είναι γκάπ και τον είχαμε μίσω πρωθυπουργό λοιπόν να τώρα, το προτείνει το εξής ναι μωρέ να, να, ψηφίσει, να ψηφίσει και το, να φύγει να εκτελέσει την αποστολή του και ναι, να βέβαια. πάει στην άλλη αποστολή λοιπόν ε, τώρα είχε εδώ ναι. και πρότεινε ένα consortium mm -hmm. διακρατική uh, consortium εταιριών, ναι. κρατικών εταιριών με διακρατική συμφωνία που θα συμμετέχουν μια σειρά σκανδιναβικές χώρες με προεξέχουσα την Νορβηγία να, να συσταθεί να, να συσταθεί αντίστοιχος φορέας στην Ελλάδα mm -hmm. όπου mm -hmm. να συμμετέχει mm -hmm. στο κονσόρτσιουμ και να αναλάβει την αποτύπωση και εκτίμηση όλων των υδρογοναθράκων σε όλο το θαλασσινό περιβάλλον mm -hmm. της, ε, της χώρας mm -hmm. Η Ελλάδα αρνήθηκε mm -hmm. Ο γκάπ. Mm -hmm. αρνήθηκε γιατί αρνήθηκε. Γιατί αντικείται στους νόμους της ελεύθερης αγοράς Αυτό... Ακριβώς Υίδες. που ήξερα την απόκριση γιατί, <laughs> γιατί μέσα στο ευρώ δεν μπορούμε <laughs> να κάνουμε τέτοιου τύπου συμφωνίες Ήταν... Εάν δεν επωφελούνται οι ιδιώτες Αυτά που λες τώρα εσύ ε, είναι είπαμε, παλαιοληθικά. παλαιοληθικά Είμαστε ναι. στην ελεύθερη αγορά Πάμε δεν παρακάτω τώρα Ούτε έχει η, Ορβουλία, λοιπόν, η, Νορβηγία, ναι, η Νορβηγία έχει κρατικό φορέα. Η κρατικό φορέα που εκμεταλλεύεται την τεχνογνωσία για τα πετρελαία. Έχει και βασιλιά η Νορβηγία, δεν θυμάμαι. Κάτι, έγι, κάτι πράγμα έχει, ναι, ναι. ναι. Μάλλον υπάρχει. κάτι δεν θα γίνει. Έχουν, ναι. ναι. έχουν αντίπο εκεί πέρα που το κάνει. Με το ποδήλατο νομίζω πηγαίνει στο να. κοινοβούλιο. Ναι. Λοιπόν, το θέμα κάτι αναχρονιστικό. Έχουν και αυτοί αναχρονιστικά προβλήματα. Μόνο τον θέλω και εγώ αυτόν τον βασιλιά, δεν μου κουράζει. Λοιπόν, εγώ δεν τον θέλω πάντω. Έτσι έγινε. Θέλω να σου πω. Δεν πάμε να αντιγράψουμε μοντέλα. Πάμε να διδαχτούμε. Έτσι. Λοιπόν. Η Νοβίγια λοιπόν πήγε όμως στην Τουρκία και, και έκανε την ίδια πρόταση. Αφού εδώ δω, να... Η Τουρκία συμφώνησε. Και τι έκανε η Τουρκία. Και έκανε και... ακριβώς ναι. αυτό που της προτείνει η Δημιούργησε έ. έναν δημόσιο φορέα Μάλιστα. που αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από 2.700 γεωφυσικούς επιστήμονες ειδικευμένου στα ζητήματα ε, ε, ε, αποτύπωση υδρογοναθράκων mm -hmm. ε, και βεβαίως... Μια συμφωνία όπου οι Νορβηγοί υποχρεούνται, με αντάλλαγμα φυσικά τη συμμετοχή στην κοινοπραξία και την αποτύπωση και όλα αυτά, να μεταδώσουν τεχνογνωσία. Είδε τελικά πόσο τη στήχησε τη Τουρκία που δεν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάρα πολύ τι να σου πω. Δηλαδή. Λοιπόν, αυτά για να, ξέρουμε, για να ξέρουμε. Για να ξέρουμε ότι περί μονοδρόμων και ιστορίε όλα αυτά πράγματα. Ότι αυτά δεν υπάρχουν και δεν υπήρχαν ποτέ. Ακριβώ. Η ζωή δεν είναι ποτέ μόνο. Να συνεχίσουμε με μια Είτε. δεύτερη είδηση που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Μόλι ανακοινώθηκε χθε ότι η Αργεντινή κατέβασε και συζητάει το τρίτο, αν θυμάμαι καλά, α, νέο νομοσχέδιο για την κοινωνική ασφάλιση που προτείνει τη, η Αργεντίνα Πρόεδρο, ναι. η κυρία Κριστίνα Φερνάντε, η οποία είναι, ήταν η πρώην σύζυγο του α, Κίχνερ, του Προέδρου που διέγραψε το χρέο τη Ιερεμή, ο οποίο πέθανε και αυτό τελείω ξαφνικά από καρκίνο, πράγμα που διαπιστώθηκε και για την κυρία Φερνάντε, όπω και για τον Τζάβε. Πολύ καρκίνο έχει πέσει παιδιά τώρα τελευταία, ειδικά σε αυτού κόντρα ε, του Αμερικανού. Ε, ε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, ε, έχει όμω ενδιαφέρον να πούμε το εξή. Πρώτον, με το νέο νομοσχέδιο που κατεβαίνει, που, που είναι συμπληρωματικό των προηγούμενων, ναι. προβλέπεται τριπλασιασμός των βασικών συντάξεων και ένταξη του συνόλου των αγροτών είτε είναι ατομική παραγωγή είτε εργατική υγείας, που είναι και το μεγάλο πρόβλημα mm -hmm. του συνταξιοδοτικού συστήματος. Λοιπόν, αυτό η κακιάρια την Ήξες που διέγραψε τα χρέη και όλα αυτά τα πράγματα. Έχει όμως πολύ ενδιαφέρον ότι πριν, στις 25 του μηνός, η κυρία Κριστίνα Φερνάντε. Ήταν στη Νέα Υόρκη και μίλησε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ που γίνεται αυτέ τις μέρες. Ο δικό μα Πρωθυπουργό είχε πολύ πιο σοβαρά. Με στρίβει τον Αβραμόπουλο και κάνει άλλα πράγματα. Α συναντιέται Και να πάει και να πήγαινε θα έκανε ό,τι ο Γκάπ. Θα έκανε μια σουήτα <συνίκομαι> στην Αστορία. <συνίκομαι> θα μια σουήτα στην Αστορία <συνίκομαι> την πλειώναν χρυσάφι <συνίκομαι> και θα έκανε δημόσια σχέση με του Αμερικανού για να τον προωθήσουν στην παγκόσμια πολιτική. Άκου λοιπόν τι. Τι άθλια πράγματα είπε αυτή η mm. κυρία. Με την παγκόσμια οικονομική κρίση, υπενθύμησε η, η κυρία Φερνάντε, είναι από τα πρακτικά mm. του ΟΗΕ, όταν ο προκατοχό τη είχε απευθυνθεί στη συνέλευση το 2008, μια οικονομική χρήση, ε, ε, ε, κρίση η οποία είχε αρχίσει να επηρεάζει φτωχού ανθρώπου και να του οδηγεί. Σε, σε αδυναμία πληρωμή των υποθήκων του. Mm -hmm. Των ναι, το, οι υποθήκες ή, που είχαν τα σπίτια Η κρίση όμω εξαπλώθηκε, του είχε προειδοποιήσει τότε ο Κίχνα, αυτό εννοούσε. Η κρίση όμω εξαπλώθηκε ω αποτέλεσμα των ενεργειών που έκαναν οι πλούσιε χώρε και έτσι δημιουργήθηκε ένα τεράστιο πρόβλημα. Η πιο πρόσφατη κρίση τη Ευρωζώνη δεν υπονομεύει απλώ την οικία περιοχή, δηλαδή την περιοχή τη Ευρωζώνη, αλλά θέτει σε κίνδυνο όλα τα μέρη του κόσμου. Ξέσπασαν εμπορικοί πόλεμοι σε ολόκληρο τον κόσμο, είπε, προσθέτοντας ότι οι ανεπτυ... ανα... ανεπτυγμένες χώρες ήταν η βασική αιτία, ενώ άλλοι φορτώθηκαν το βάρος αυτής της κρίσης. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εξέδωσε μία απειλή για την Αργεντινή mm. Χθε Όντως υπήρξε μία α, ανακοίνωση του Διεθνούς νομισματικού Ταμείου ότι αν δεν συμμορφωθεί η Αργεντινή θα πάθει αυτά και αυτά και αυτά. Ε, και συνέχισε η κυρία Φερνάντε σαν να εκδίδει μια κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι, σε ένα παιχνίδι ποδοσφαίρου, είπε. Και δήλωσε, η χώρα μου είναι ένα κυρίαρχο κράτος και δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε απειλή από το εξωτερικό. Από τη δεκαετία του 80. Το ΔΕΤΑΝΙΝΙΤΑΦ δεν είναι σε θέση να φέρει σε πέρα στην εντολή του αποτελεσματικά, επιτρέποντας ορισμένες χώρες να βυθιστούν βαθύτερα στο χρέος, χωρίς κανενός είδους βοήθεια. Η αντιμετώπιση της συνέλευσης του 2003, που είχε όταν ο προκατοχός, τους, ο προκατοχός της mm -hmm. είχε, ε, είχε κάνει έκκληση στα κράτη-μέλη να δώσουν την ευκαιρία στην Αργεντινή να αναπτυχθεί, το 2003 ήταν, ανέβηκε ο Κίχνερ, Έκανε μια φοβερή ομιλία τότε στα, στη Γενική Συνέλευση και είπε εμείς διαγράφουμε το χρέος. Mm. Και χειροκρότησε η Γενική Συνέλευση και είχε την πλήρη αποδοχή. 100, από τι 193 χώρες mm. mm. ψήφισε 160. Mm. Όχι mm. πως είχε mm. ανάγκη. Όχι, α, απλά απλά ήταν είμαι, μια διεθνής κίνηση. Ναι. Η χώρα αναδιάδωσε τα χρέη της και της επέτρεψε να δαπανίσει περισσότερα χρήματα για κοινωνικά προγράμματα τα οποία με τη σειρά τους έχουν οδηγήσει στην οικονομική ανάπτυξη. Τα τελευταία δέκα χρόνια η παγκόσμια οικονομία στηρίζεται στις αναδυόμενες οικονομίες όπως είναι η Αργεντινή, η οποία ε, δεν έχει κατηγορηθεί για προστατευτισμό από τις χώρες που είχαν προστασία στους δικούς τους αγρότες για πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχει κατηγορηθεί για προστατευτισμό. Έτσι. Παρά το γεγονό ότι ασκεί επιλεκτικό προστατευτισμό στην παραγωγή τη. Γιατί θα πρέπει να ξέρουν οι φίλοι μα ακούνε ότι χωρί προστατευτισμό εγχώρια παραγωγή δεν μπορεί να υπάρξει. Όλα τα άλλα είναι παραμύθια τώρα για να τα λένε δημοσιογραφάκια και οικονομολόγοι τη Πεντάρα. Χωρί προστατευτισμό δεν υπάρξει ανάπτυξη εγχώρια παραγωγή. Το θέμα είναι ότι προστατευτισμό τι προστατευτισμό πρέπει να έχει. Λοιπόν, το χρέο Αργεντινή έπεσε από το 160% του ΑΕΠ καλή ώρα σαν το δικό μας τόσο είναι τώρα αυτή τη στιγμή το δικό μας στο 14% που είναι σήμερα oh. με τις πιστότριες χώρες mm. να επομίζονται το βάρος της αναδιάδωσης του χρέους της mm. Λοιπόν, με άλλα λόγια τι έκαναν mm. αυτοί mm. είπαν 70% το κόβο. ούτε ερώτησε, ούτε διαπραγματεύτηκε ούτε τίποτα από όλα αυτά το κόβο. Λοιπόν. Και φορτώθηκαν χωρίς να πούνε κουβέντα. Βεβαίω φρίαξαν στην αρχή, φωνάσανε, απειλούσαν κτλ. Αλλά κακό σκυλί που γαυγίζει δεν δαγκώνει. Ειδικά όταν εσύ έχει αντιλησικό όρο. Λοιπόν. Ε, και... Το έχουμε εξηγήσει εξάλλου σε προηγούμενη εκπομπή. Πώς θα και την κατέβασε το 160% του ΑΕΠ στο 14%. Τα το εκατό του ΑΕΠ. Αυτή είναι η Αργεντινή. Και τώρα συζητάει τριπλασιασμό <τυπλασιασμό> των, των αποδοχών ε, των συνταξιού της χώρας. Μάλιστα. Λοιπόν, αφού βεβαίως απελευθέρωσε... Όταν εμείς κόβουμε τα 30 ευρώ από τους αγρότες. Από τη συντάξη των 360 μια, μια. θα τους πάμε 303. Και θα, θα βάλουμε 30... καινούργια φορολογία τώρα Αυτό στους ελευθεροπαγγελματίες και τους υπόλοιπους. <τυπώς> που δώσεις, και έξω. Θέλω, λοιπόν. θέλω πριν πάμε έτσι σε μια... Ανάσα, ωραία. Ε, να σχολιάσουμε γιατί είναι σχετικό. Έχει στείλει ένα φίλο και λέει ότι η Νορβηγία δεν είναι λέει και τόσο καλό παράδειγμα γιατί έχει πετρέλαια. Οπότε τα έσοδα από τα πετρέλαια φτάνουν για την κοινωνική πολιτική. Είναι να κάνει λάθο. Ε, λοιπόν, εγώ απλά ήθελα να πω ότι και άλλε χώρε που έχουν καπιταλισμό έχουν πετρέλαια, αλλά δεν έχω δει το μοντέλο τη λοιπόν, Νορβηγία. Ε, λοιπόν, καταρχήν δεν πρέπει να λέμε κάτι το οποίο μα κατεβαίνει στο κεφάλι χωρί να το ψάχνουμε. Mm. Πρώτον. Η Νορβηγία δεν έχει έσοδα από το πετρελαίο. Έχει έσοδα από, το κράτη, από την κρατική εταιρεία διαχείρισης του πετρελαίου που κατά κύριο λόγο, κατά 80 90%, έχει έσοδα από την πόλη της τεχνογνωσίας τεχνογνωσία για τη διαπίστωση πετρελαϊκών κοιτασμάτων ή κοιτασμάτων ε, ε, υδρογοναθράκων σε βάθη, σε μεγάλα βάθη. Ε, βάθη Αυτό κερδίσανε οι Νορβηγοί. Οι Νορβηγοί καθίσαν και σκεφτήκαν. Έχω πετρελαία. και αξία των πετρελαίων του. Έτσι. Ναι. Δεν είναι μεγαλύτερη από την αξία του ρεχτού πλούτου της χώρας ναι. Διότι ναι, μένε, είναι μεγάλο το κοίτασμα ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ βαθιά Και έχει πολύ μεγάλο κόστος άντλησης ναι. Λοιπόν, τι κάνανε Λοιπόν, σκεφτήκαν και λέγανε το εξής Αν εγώ μείνω στο να αντλήσω το πετρέλαιο Θα το αντλήσω και μετά σε 20, 50, 100 χρόνια Θα είμαι μπανανία Ωραία, τι θα κάνω Τι μπορώ να κερδίσω εγώ από αυτή Αν από αυτό αναπτύσσονται τη τεχνογνωσία. Mm -hmm. του πως διαπιστώνω και αντλώ πετρέλα από τη διαβάθεια Εγώ πάντως είπα με το απλό μου το μυαλό που δεν είμαι ιδιαίτερα οικονομολόγος το θέμα είναι ότι κάθε χώρα κάτι έχει έτσι, αυτό που έχει, έχει, μπορεί να βγάλει πλέον έτσι κάποιο πλεονέκτημα λοιπόν το θέμα είναι πως το χρησιμοποιεί αυτό και αν αυτό το κέρδος πηγαίνει στο λαό τη στους πολίτες της και στη χώρα λοιπόν, της η Νορβηγία ήταν ένας, ένας ψαρολαός το αυτό είξε να κάνει oh, yeah. παραδοσιακά yeah. μέχρι που ανέπτυξε μια τέτοια οικονομία βασισμένη στο κράτος, Μάλιστα. έτσι, ώστε να μπορέσει να αναπτυχθεί με τον τρόπο που αναπτυχεί. μια ιστορι... σειρά ιστορικούς λόγους. Ωραία. Και μην τολμήσει κανένας να πει ότι δεν δέχεται απειλή, γιατί λέμε, ό,τι μας κατέβει στην κεφάλαια λέμε, δεν το ψάχνουμε το θέμα, ε, γιατί υπάρχει. δέχεται απειλή και από τις δύο μεριές. Η Ενωρβηγία απειλείται και από τη Δανία και από τη Σουηδία. Γιατί και οι δύο χώρε θεωρούν ότι είναι ο κομμάτι τη. Ναι, είναι, είναι παλιά αυτά, είναι από πολύ παλιά στην μιλάμε, ιστορία. Εξί? Μιλάμε από το Μεσαίωνα, από τα, προς τα προς Βασίλια να... δηλαδή που συγκρούονται και τα λοιπά, η Βασιλική και, και, και τα Ρέσπα. Και, και, και, και η πλάκα είναι ότι η Ενωρβηγία για αυτού του ιστορικού λόγου είναι το μόνο κασκαδινανικό κράτο που είναι μέλο του ΝΑΤΟ. Ακριβώ για αυτό το λόγο. Βεβαίω αυτό δεν είναι καλό. Δεν είναι κάτι που πρέπει να το μιμηθούμε εμεί. Δεν δηλαδή πρέπει να μιμηθούμε την Ορβηγία. Όχι, δεν είναι Είς... μοντέλο. Λέμε το εξή. Αυτή είχε ένα πλουτοπαραγωγικό Αντριβώς, Εμείς το... έχουμε 300.000 πλουτοπαραγωγικέ πτήσει. Το πηγιάς. νόημα τη αναφορά. Το point που πρέπει να είναι λοιπόν Έχουμε αντιληφθεί ότι η γη μα μόνο από μόνη τη μπορεί να μα τρέψει και να μα κάνει δύναμη πολύ πιο ισχυρή από την, από την Ορβηγία σε έναν πλανήτη που πάσχει αυτή τη στιγμή από μια επισητιστική κρίση η οποία είναι τεράστια, από τι τιμέ που ανεβαίνουν τραγικά γιατί ελέγχεται από συγκεκριμένη, η αγροτική παραγωγή παγκόσμια, από συγκεκριμένε εταιρείε που παίζουν τα τρόφιμα στο χρηματιστήριο το έχουμε αντιληφθεί. Τι μπορούμε να κάνουμε με το να αναπτύξουμε την αγροτική μα παραγωγή και μάλιστα στη λογική τη οργανική καλλιέργειας, τη βιοκαλλιέργεια ή τη παραδοσιακή καλλιέργεια που μπορεί να, να έχει η τη παραδοσιακη καλλιεργειας που μπορει να εχει η ελλαδα Και έχει χωρίς. τεράστια εμπειρία γύρω από αυτά. Και τα συγκεκριτικά πλεονεκτήματα. Εγώ δεν λέω τα ορεικτά που έχουμε και που δεν θα... έχουμε. Μη λέμε τώρα τι θέλουμε. Να, να σκεφτόμαστε είναι. λιγάκι. Μα έχουν μάθει ότι είμαστε ψωροκόστενα. Πετάξτε Πε... τι τσίμπλε τη σχολική ιστορία. Πετάξτε τι αυτέ. Όχι μόνο ψωροκώστενα δεν είμαστε. Mm. Αν είμαστε ψωροκώστενα, γιατί σκοτώνονται τόσα μπαλικάρια στην ποδιά μας, ρε παιδιά. <laughs> δηλαδή, έλεος. Δεν θέλουμε να σωθούμε, ρε παιδιά. Μην μα σώζετε με το σωρί. Λοιπόν, ε, πάμε να ακούσουμε λίγο Pink Floyd. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο, μάνε η Pink Floyd, επειδή συνέχεια μιλάμε για χρήματα, αλλά και επειδή, ξέρει η Pink Floyd ε, με αυτό το, το άλμπουμ έγιναν ε, πάρα πολύ γνωστοί, πούλησαν πάρα πολλά... Ε, έκανα μια παγκόσμια επιτυχία και νομίζω δεν είμαι όλο το κλίμα για το τι σημαίνει να έχεις χρήμα. Λοιπόν, ε, ε, εδώ εκπομπή ΑΕ Art, στο Art FM 90,6 ζωντανά μαζί σας Δημήτρης Καζάκης Γεωργία Μπάστα έως τις 2.30 είπαμε από σήμερα η εκπομπή. Ε, μεγαλώνει σε χρόνο μία έως δύο και μισή θα βρίσκεται μαζί σας εσείς επικοινωνείτε μαζί μας ε, είτε στο τηλέφωνο 7.000 είτε μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση εκπομπή αε, παπάκι, gmail, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία που έχετε μαζί μας, τις παρατηρήσεις σας, ε, τις πληροφορίες που έχετε και οτιδήποτε άλλο. Ε, λοιπόν, ε, έτσι ε, θέλω να υπενθυμίσω ότι σαν σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου, τρεις σημαντικές ημερομηνίες για τη χώρα. Το 1831 δολοφονείται ο Ιωάννης Καπουδίστριας από το Γεώργιο και τον Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη. Και δύο του. Ναι. Ε, έχει σημασία, είναι, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Το 1834 στο Ναύπλιο πάλι έχουμε τη δίκη των δικαστών. Ναι. Έτσι, Τερτσέτης και Πολυζοίδης είναι οι δύο δικαστές που αρνήθηκαν να υπογράψουν τη θανατική καταδίκη του Κολοκοτρών. Ναι. Λοιπόν, πολύ σημαντικό. Και το 1989 η Βουλή αποφασίζει για το σκάνδαλο Κοσκοτά την παραπομπή στον άλλο ειδικό δικαστήριο τον Ανδρέα Παπανδρέου, ναι. άλλοι αποφασίζουν τα μέτρα που θα τελειώσουν τη χώρα Να πούμε <laughs> ε, καταρχήν επειδή έχουμε πάρει πάρα πολλά μηνύματα σχετικά το τι κάνουμε με την εφορία mm -hmm. και άλλοι, μου, άλλοι γράφουν α, έχω πληρώσει την πρώτη δόση να κάνουμε τη δεύτερη και όλα αυτά τα πράγματα mm -hmm. λοιπόν σας πληροφορούμε είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πληροφορήσουμε, <laughs> να σας πληροφορήσουμε ε? ότι στις 3 του μηνός σε 7.30 το απόγευμα στις 3 Οκτωβρίου δηλαδή σε 7.30 ώρα τα απόγευμα, θα το λέμε βέβαια και τι υπόλοιπες μέρες θα, θα κάνουμε μια δημόσια συνάθρηση, συγκέντρωση στο κίβε Περιστερίου Το κίβε Περιστερίου είναι η Λένορμαν που αμέσως μετά τον Κυφισό Όταν περνάς τον Κυφισό, ερχόμενο από Αθήνα στη Λένορμαν Μόλις που περνάς τον Κυφισό mm -hmm. είναι στο αριστερό χέρι Αμέσω με, με. ένα τεράστιο χτίριο με μεγάλο πάρκι κτλ. Θα αναρτήσουμε και στην ιστοσελίδα τη εκπομπή ανάμεσα. Θα το ξαναπούμε έτσι, και αναλυτικά και το χάρτη που ακριβώ. Και μπορεί άνετα να έρθει από το σταθμό του Αγιού Αντωνίου, Α, το τέρμα καλύτερο. του Αγιού Αντωνίου είναι λίγο πιο κάτω. Να χρησιμοποιήσει οπότε το μετρό Ναι, ναι, ναι. Ε, 7,5 ώρα, εκεί θα συζητήσουμε με νομικού που θα σα εξηγήσουν με ποιο τρόπο αντιμετωπίζετε αυτό το πράγμα. Θα συγκεντρώσουμε στοιχεία ώστε να προχωρήσουμε σε μια ομαρτική αγωγή ενάντια στην λογική των μέτρων των φοροεισπρακτικών φοροεπιδρομών και όλα αυτά τα πράγματα με δυνατότητα νόμιμη αποφυγή πληρωμή όλων ε, αυτών ε, επιδρομ, των επιδρομέων γιατί εδώ με έχουμε χάσει τα βάγια και τα πασχάλια. Mm -hmm. Σύντο γεγονό ότι θα ενημερωθούμε, θα συζητήσουμε την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων γιατί κοιτάξτε, εμεί δεν είμαστε ο Πανα, Παναγόπουλος ή, τα κομματικά μαγαζάκια α. που κάνανε χθες... Πε, πε, Κάναμε την το... απεργία μας με... έτσι και ξανά τα κεφάλια μέσα. Ε, τα, ακριβώς. Εμείς ήθελα είπα, να δω, είπαμε, θα το πάμε μέχρι τέλος με, με τοπική σύγκρουση. Και επειδή έχω πάρει 4-5 μηνύματα από α, αστυνομικούς... Ναι. Και έχουν βγει δυνατά ξέρει, εσύ η αιστολή mm. ακούγα χθες, ακούγα Φωτόπουλο. Ο οποίο ήταν στην πορεία, ναι. εκεί μπροστά επικεφαλή, δηλαδή θέλω να σου πω στη γεσέα και τα λοιπά, που έλεγε ότι πρέπει να πάρουν το μήνυμα ότι είμαστε μαζί, όλοι. Δηλαδή, η ναι. ότι είμαστε μαζί. Ναι, καλό αυτό λέει. Δηλαδή, θέλω Βεβαίως. να πω ότι υπάρχει πρόοδο μεγάλη. Λοιπόν, ναι, όμω υπάρχει μια, ένα ζήτημα εδώ. Τι. Το, εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Ε, κάποιοι λένε εντάξει, μην ταυτίζετε την αστυνομία με του αστυνομικού. Σωστό είναι αυτό. Ναι. Αλλά όταν σε βλέπουν απέναντι σιδερόφραχτο και να του χτυπάς, είναι πάρα πολύ δύσκολο ο κόσμος να το αντιληφθεί αυτό Έχι και ειδικαιολογημένος. Το ταυτίζει, ε, το πραγμάτιο. Ναι, Δεν γίνεται διαφορετικό. Δε δε δε δε δε δε Δεν θεωρεί ότι είναι κάτι άψυχο η αστυνομία. Ε, εντάξει, και όταν σε βλέπει απέναντί του, α πούμε, απρόκλητα, ρίχνει χημικά, βλέπαμε από του μια μισή ώρα, του, βλέπαμε τι δημηρίε να, να φοράνε το βιβλίο. Λένε, άρχισαν να αντίνονται και να. Λοιπόν, λε και είχαν δώσει ραντεβού. Ραντεβού είχαν δώσει. Δική του είναι αυτή που κάνανε την ιστορία, αφού του είδαμε. Και πού βγαίνανε και πόσο πληζόντουσαν και πόσο φέραναν τι πέτρε και ποιοι ήταν αυτοί. Αυτό του ξέρουμε. Δηλαδή... Το ξέρεις ότι είχαμε τις περισσότερες προσαγωγές, εκτές, δηλαδή το πρωί, από άτομα που βγαίναν από το μετρό, ε, εκεί έγιναν οι προσαγωγές. Στις 10 η ώρα το πρωί, σε 9 η ώρα το πρωί έγιναν οι προσαγωγές. Είχαμε τις περισσότερες από ποτέ. Σε καμία άλλη πορεία δεν είχαμε τις προσαγωγές. Όχι μόνο, και υπήρξε το... και ένα σοβαρό επεισόδιο από ότι με πληροφόρησαν... Αυτό τι στην πλατεία Γαρδένια του Ζωγράφου ανάμεσα σε μαθητέ και φοιτητέ ε. που είχαν συγκεντρωθεί εκεί και σε αστυνομικού οι οποίοι, μάτ, δηλαδή. Και γίνανε πάνω από 10 προσλογέ ε, νεαρών, οι οποίοι δεν έκανε αναπολύτω τίποτα, χτυπήθηκαν απρόκλητα. Ενδεχομένω να ε. σαν κάποιε βρισκό. Και λοιπόν φτιάξαμε την υπόλοιψη δηλαδή, δεν λάθο. Ε. Ε, αυτό, ε, αυτό είναι το. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αν είσαι εργαζόμενο στα σώματα ασφαλείας σήμερα, καταλαβαίνω ότι είναι ένα τρομακτικό ζήτημα. Ένα τρομακτικό ζήτημα. Δεν είναι ένα απλό εργαζόμενο αυτό. Έτσι. Και πρέπει να έχει, έχει τρομακτικά διλήμματα. Ηθικά, εθνικά πω, διλήμματα. Εγώ, εγώ, εγώ του παρατηρούσα εχθέ. Είχα κατέβει επίτηδε κάτω από την πλατεία συντάγματο, Μητροπόλειο και τέτοια, πριν βάλουν τι στολέ του και έβλεπα αυτά τα παιδιά ε, και πραγματικά το αντιλαμβάνεσαι σε πολλά πρόσωπα. Λοιπόν, Έτσι. το καταλαβαίνουμε απόλυτα, αλλά θα πρέπει και εσεί να συνειδητοποιήσετε. Το εξή, ήρθε η ώρα για το μεγάλο ναι και το μεγάλο όχι. Δηλαδή, mm -hmm. κοιτάξτε, δηλαδή, εδώ πέρα δεν έχει, δεν είναι μόνο το θέμα του ειδικού μυστολογίου ή του ξεφτιλίσματος που σε κάνει, γιατί σε ξεφτιλίζει όταν σε κατεβάζεις τα 600-700 ευρώ. Mm -hmm. Σε ξεφτιλίζει. Και αυτό το κάνει όλου του εργαζόμενου. Mm -hmm. Αλλά όταν εσύ έχει επιφοντιστεί για με ένα ρόλο παραπάνω, είναι μεγάλο το δεωτό ζήτημα θα πω ένα πολύ χα... Δεν λέω ότι έτσι πρέπει να κάνουμε Θα αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα Δεν το κάνω Για να πω σε όλους τους αστυνομικούς Που τέλος πάντων μου στυλαν τα μηνύματα Ή επικοινώνεις ναι. μαζί μου Για να τους πω αυτό πρέπει να κάνετε Όχι, εγώ λέω απλά Ότι υπάρχουν και αυτοί, υπάρχει και αυτή η πλευρά ναι. Χθες Μέσα στο, στο μπλοκ του ΕΠΑΜ που ήταν αρκετά μεγάλο Και με αρκετό κόσμο Κόσμο της κοινωνίας το δικό μα μπλοκ δεν είναι κομματικό με την έννοια αυτή ότι είναι κοινωνία. Να σου πω ότι ήμουν στην πλατεία συντάγματος όταν πέρασε, πέρασε τον μπλοκ του ΕΠΑΜ πάνω, ναι. όπως διέσχιζε για να πάει ναι. μπροστά στη, στη Βουλή, και ακούω αφού, ανθρώπου στην πλατεία συντάγματος, «Α, είναι το ΕΠΑΜ, είναι ο αυτή είναι οργανωμένη». <laughs> <laughs> λοιπόν, και είχε μέσα, ε, το ξέρω γιατί εντάξει, ε, μου μίλησαν, μιλήσαμε και όλα αυτά, είχε ε, αρκετού αστυνομικού όχι αυτού τους φυτευτούς να το ξεκαθαρίσουμε ναι, ναι, ναι. μιλάμε ναι, ναι. για ανθρώπους οι οποίοι Α, μα, μαζί μας διαδηλώνουν να... λοιπόν, άλλη ορισμένο. άλλη. ορισμένοι από αυτούς ορισμένοι από αυτούς με, με την ταυτότητα αναχείρας ναι. το σηματάκι του ΕΠΑΜ στο... ε. στο... ε. παρά το γεγονός δεν ανήκουν στο ΕΠΑΜ οργανωμένα με την έννοια ότι υπάρχει ένα θέμα σύμβευαστου έτσι, αλλά με το σηματάκι του ΕΠΑΜ πήγαιναν και με την προκήρυξη του ΕΠΑΜ στις Εκεί, γιατί ήταν και δι... οι βαθμοφόροι. Ήταν διπλό το, το πρόβλημα. Παρ' όλα αυτά, με δική μου. Δεν τον έστειλε κανένα. Ναι, δική Αλλά ρε, παιδί είναι μου, το το μου συγγνώμη, και το λέγει αυτό το πράγμα. Είναι πατριωτικό mm. το καθηγόν σου, φίλε. Mm. Όταν φόρε τη στολή, ορκίστηκε. Mm. Και ορκίστηκε, mm. όχι στον πολιτικό σου προστάμενο. Ορκίστηκε απέναντι σε αυτό το λαό, που σήμερα διαδηλώνει, που σήμερα ασπαράσεται. Και έκανε αυτή την επιλογή αυτό ο άνθρωπο, γνωρίζοντα ότι μπορεί να έχει σοβαρέ επιπτώσει. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό, ξέρεις. Αλλά πώς, το πιο σημαντικό από όλα... Πολύ σημαντικό και συγκινητικό ότι ένας αστυνομικός και άλλοι αστυνομικοί δουλειά, έκανα... επιλέγουν αυτό τον τρόπο, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, και βεβαίως, οφείλω να πω και και τη Δευτέρα που κάναμε ε, αυτή την εκδήλωση διαμαρτυρία στην ε, Τράπεζα της Ελλάδα. Και ναι. να πω και κάτι άλλο, μην παραμυθιάζεται το χρηματοοικονομικό φόρουμ, δεν έγινε η ιστορία. Αυτό που εμείς επιδιώξαμε ήταν να μην τους δοθεί επίσημη πολιτική κάλυψη από την κυβέρνηση είναι. και από το κοινοβούλιο. Αυτό αποτράπηκε. Ήταν μια συμμορία, κλεισμένη πίσω από, από κλεισμένες πόρτες δεν επιτρέπανε ούτε στενογράφους να είναι μέσα, ούτε εκεί, ούτε γραμματής να είναι μέσα τόσο, τόσο πανικοβλητή ήταν. Κλεισα, κλειστήκαν μέσα σε μια σε αίθουσα μια και συζητούσαν πώς θα επαναφέρουν το ζήτημα του ΙΣΕΟΣ που έχει πληγή ανεπανόρθωτα γιατί έχουν μιλάω με Θράκη έτσι και επίσημα με κανάλι και τα λοιπά. το κλίμα στη Θράκη έχει ανατραπεί ριζικά μετά από την ΙΤΑ που υπέστησαν αυτή τη Δευτέρα λοιπόν, αυτό είναι παρε... αλλά έχει ενδιαφέρον να δεις στις δημιουργίες που ήταν εκεί ε, για, την, για τη, διατα... τη διατηρήση τάξη λέγονται, πάνω, που είναι η μπλε βέβαια δεν είναι η, ναι, είναι... η, η, η θεοπράσινη <laughs> Λοιπόν, α, ήταν, ήταν η μπλε. Είχε ενδιαφέρον ότι μερικέ φορέ, πήγαινε το μάτι μα, α πούμε, πήγαινε το μάτι μα, του αστρονομικού που ήταν 20 χρόνια δηλαδή, ε, παιδιά, δηλαδή 20 χρόνια παιδιά, λοιπόν, να τραγουδάνε μαζί μα τα συνθήματα. Ε, τώρα είναι 22 χρόνια παιδί, 23 χρόνια. Βεβαίω από μέσο τελεπά, του έβλεπε όμω και ειδικά δύο συνθήματα θα τα πω στον αέρα ναι. γιατί τα, αυτά κάνανε θράψη. Ειδικά στους αστυνομικού, δηλαδή έβλεπες τη χαρά. Α, α έβλεπες ότι οποία... εκεί αγεδρούσαν οι αστυνομικοί. Λοιπόν, ναι. το πρώτο, προδόν τη Χατζηδάκη θα πουλήσει τη Στράκη. Ναι. Λοιπόν, και το δεύτερο, ε, ε, λαός, στρατός, αστυνομία, όλοι μαζί στη μάχη για τη Δημοκρατία. Mm. Αυτό το πράγμα που ήταν αυτό με τα σύνθήματα, το οποίο βγήκε από τον κόσμο εκείνη τη, ναι. τη στιγμή. Λοιπόν, έβλεπες, το, τα λέγανε μαζί μας. Δηλαδή, με ένα... Του, Εντάξει, το βλέπεις στη μάτιά τους Είναι αυτό το που λέει, πούμε, θέλει τέτοια να. να χα... και το και μπορεί να... Ναι. Να, λοιπόν, και α... την δηλαδή. λοιπόν, λοιπόν αυτό το πράγμα ε, Ακούστε να δείτε Είναι σίγουρο, όχι είναι σίγουρο Έχει έρθει στιγμή Που οφείλει να πάρει θέση Όχι για, για ένα κομματικό πολιτικό ζήτημα Αλλά για ένα πρωτίστως εθνικό ζήτημα Θα αφήσει τη χώρα να πουληθεί και ο λαό να καταστραφεί ολοκληρωτικά ή θα πάρει θέση μαζί του. Αν πάρει θέση μαζί του, δεν μπορεί να την πάρει όπω την παίρνει ο κ. Φωτόπουλο. Mm -hmm. Με συγχωρείτε, αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα με τον κ. Φωτόπουλο. Και με του συνδικαλιστέ. Η θέση του δεν είναι mm -hmm. να μου έρχονται και να μου λένε ότι εγώ είμαι παζί σου. Δεν θα το πω στο, είμαι, στον ναι, αέρα. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν εγώ, αυτό θέλω, αυτό. εγώ αυτό που θέλω. Δεν να τους... κάνει μια υπέρβαση εκείνη τη Όχι, δεν κάνει λέει. καμία υπέρβαση. Γιατί δεν του κοστίζει τίποτα να το πει. Δεν το κουστίζει απολύτως τίποτα να το πει. Αυτό που εγώ θέλω να δω ναι. Είναι πως με προστατεύει Το σώμα Στην με πράξη, δηλαδή. Στην πράξη Και εγώ αυτό το πράγμα που θέλω να δω Είναι αυτό Αυτός έχει οπλισμό Οπλισμό ναι. δεν εννοώ το πιστόλι του Όχι, Εννοώ δηλαδή, έχει μου. κράνος ε, ε, Όλα αυτά το... Το, λένε. Αυτό το πράγμα ε, που φοράει ε, τη μάσκα. Έχει, ε, έχει ασπίδα Λοιπόν εγώ θέλω με αυτό τον οπλισμό Να με προστατεύσει Ακόμη και αν χρειαστεί να με προστατεύσει ακόμη απέναντι σε συνάδελφούς του. Ή, εννοώ πώς το λένε, συνάδελφοι του. Γιατί ορισμένοι δεν πρέπει να φοράνε mm -hmm. στο λίκη mm -hmm. Εντάξει, δεν μπορούν να το ατοιμάζουν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, μπορούν να προετοιμάζουν, να είναι το επόμενο εγώ βήμα αυτό. Λοιπόν, γιατί, γιατί πολύ απλά διεκδικούμε τη χώρα μας. Αν δεν το καταλάβουμε αυτό... Έτσι, έχουμε τελειώσει. Εγώ πάντως από αυτά που λες και από άλλε κινήσει πιστεύω ότι ίσω δεν είναι πολύ μακριά. Δεν okay. ξέρω, απλά σχολιάζω είναι τα μηνύματα, ναι, τα καθαλώς, μηνύματα που βεβαίω ήταν πολύ θετικά και ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν, είναι, ναι. δεν το συζητάμε, ειδικά για την εκπομπή και όλα αυτά. Προ Θεού, και ξέρουμε α πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, αλλά προσέξτε να δείτε. Για να αλλάξει ένα, ένα περιβάλλον ναι. το οποίο πραγματικά είναι πολύ ασφιχτικό για έναν άνθρωπο με δημοκρατικά εθνικά αισθήματα, πατριωτικά αισθήματα, ειδικά σήμερα. Πρέπει να πάσεις και τα ρίσκα σου <Τεσύ�> Δεν ξέρω πια Εγώ δεν θέλω να δώσω Έτσι πρέπει να το κάνεις Απλά βάζεις έναν προβληματισμό Όταν ο άλλο σκύβει το κεφάλι mm -hmm. έτσι, Τον εμπνέει με τη δική σου στάση Σηκώντας εσύ Το ανάστημά σου όρθιο ε, Ακόμη κι αν με τον κίνδυνο να σε γλαδέψουν. Έτσι εγώ το λάξτε, Το ξέρω το καταλαβαίνω <Τεσύ�> Δεν λέω τώρα γιγάλο, Πήγαινε και στο λαιμό σου Όχι προς Θεού Είμαστε χιλιάδες δεν, είμαστε, δεν είναι μόνοι του οι άνθρωποι αυτοί που δίνουν τον αγώνα και εκεί μέσα. Ε, αισθάνονται όμως <coughs> όχι μόνοι, ξέρει, τι, το είδα και στη χθεσινή κινητοποίηση και νομίζω ότι το έχεις λάβει κι εσύ αυτό, ε, το έχεις καταλάβει. Ε, ο κόσμος σου λέει, εντάξει, κάναμε μια μέρα απεργία, χάσαμε και ένα μέρο κάμωτο σε δύσκολε εποχές, κατέβηκαμε, κάναμε και μια πορεία, φάγαμε λίγα χημικά, δεν ήταν πολλά, εντάξει, και πήγαμε σπίτια μας. Δεν έχει νόημα το ξέρω, πια ναι. αυτού του είδου σου λέει κινητοποίηση Αυτό, αυτό είναι σίγουρο ε, Παντούς Δεν Δίνεις παντούς άλλο δύσεις συνδικαλιστικές ε, ηγεσίες Ναι για να μας το πούνε εμεί το καθηκό μας το κάναμε πούμε Έτσι. Από εκεί και πέρα πηγαίνετε φάτε τα μετρά στη Μούρη ναι. ε, Μείνετε με το ευρώ Δυθίζεις ακόμα περισσότερε σε απογοήτευση τον κόσμο Ότι και να κάνω απεργία και να κατέβω στο δρόμο δεν γίνεται τίποτα Ακριβώς ...και όλο αυτό το σύστημα βοηθάς. Βέβαιως. Άρα, όπως το έχουμε πει πολλές φορές... Και, κυρίζω, τώρα, και, πω, και με, ήδη λανσάρεται. Δεν είναι αυτές οι δράσεις που μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα πια. Και είναι ήδη ξεπερασμένα. Λα... Και ήδη Σαν τον καπιταλισμό και κομμουνισμό ένα πράγμα. Είναι ξεπερασμένα πια, παιδιά, αυτή τη ζωή. Είναι ξεπερασμένα πια. Και ήδη, όταν... ήδη λανσάρεται. Αλλού πρέπει να πάμε. Ήδη λανσάρεται η προεκλογία. Αρχίζει τώρα το συστηματικό. Mm. Εντάξει, και θα γίνουν εκλογέ, και τώρα σε μια εβδομάδα θα γίνουν εκλογέ, σε δύο εβδομάδε θα γίνουν εκλογέ. Ακούσαμε ότι πρόορε είναι εκλογέ. Ποιο είναι ο στόχο. Ποιο είναι ο στόχο. Ο στόχο είναι οόσμος... πήγαινε στον καναπέ σου, ναι, να κιν... κάνε ζάπινγκ ναι. στην τηλεόραση και περίμενε η ώρα να ψηφίσει τον τσιπράκο ή ο τσιπράκο είναι στο πρόβλημα. Που θα σου λύσει λοιπόν, το πρόβλημα. που ναι, ναι, ναι, ναι, Οι οποίοι δεν έχουν το θάρρο αυτή τη στιγμή να απειλήσουν το πολιτικό σύστημα με βαθύτατη κρίση. Δηλαδή, προσέξτε, αν. Α, να στο το πω έτσι αλλιώ αν ήμασταν εμεί μέσα εκεί, mm -hmm. σε αυτό το, το φερνω διάλο στο ποδαρι του λέω έτσι, αυτό το πράγμα, θα είχαμε δηλώσει από την αρχή ότι έτσι και περάσουν αυτά, εμεί φύγαμε αδειο σας, είμαι στον κόσμο κάτω. Mm -hmm. Πάμε για να τροπή, γι' αυτό για μα η δημοκρατική λύση από το σημερινό αδίεξοδο είναι μόνο οι εκλογέ για συντατική αυτονοσυνανέυση. Mm -hmm. Καμία άλλη λύση δεν υπάρχει, υπέρ του λαού. Ε, το είδαμε το φιάσκο το καλοκαίρι. Έτσι. Και θα, και το καταλάβαμε. Χα... Νομίζω και... το κατάλαβε και ο κόσμο. Σωστό. Φιάσκο... Μα έχουν στείλει και ένα μήνυμα που λέμε να, ξέρω εγώ, να εξηγήσουμε στον κόσμο γιατί οι νεότεροι τουλάχιστον δεν ξέρουν τι σημαίνει η συντακτική εθνοσυνέλευση, πώ γίνονται αυτά τα πράγματα. Σωστά. Ναι, σωστό θα, κάνουμε... θα κάνουμε νομίζω μια εκπομπή αναλυτικά. Να, το σημείο, ναι, να μην το ξεχάσουμε στην επόμενη ίσω εβδομάδα, κάποια στιγμή να το κάνουμε, να το αναλύσουμε διότι πραγματικά υπάρχουν και οι και παλαιότεροι βέβαια, εντάξει, που μπορεί να μην ξερουν ακριβώ. ακριβώς. Σιγά-σιγά ε, θα πρέπει να πάμε και σε Δελτίο ειδήσεων. Θα πάρουμε μια... Μόνο πριν, πριν πάμε να πούμε για τη δήλωση... Ω, βέβαια, μην το ξεχάσουμε του... αυτό, γιατί είναι πολύ γιατί σημαντικό. Γιατί είναι σημαντικό, θα σα πω για πολλέ πλευρέ, ναι. Είναι ο πρόεδρος της uh, Τσεχίας, ο Βάκλαβ ναι. Κλάου, ο οποίος έδωσε μια συνέντευξη στα, στο αρχηγείο της Bloomberg, στη Νέα Υόρκη, uh, και... Ε, είναι ο άνθρωπος που έβαλε την Τσεχία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004. Δεν είναι οποιοδήποτε mm -hmm. ε, Ο άνθρωπος αυτός βαρύνεται με βαρύτατα εγκλήματα <coughs> κατά τη γνώμη μου εναντίον α, του Τσεχικού λαού γιατί είναι αυτός που διέσπασε την παλιά Η Τσεχοσλοβακία και έγιναν δύο κράτη και άλλα πράγματα. Ήταν εξόχος υπέρ δηλαδή ήταν ένα ιστερικά. Α, υστερικ, ε, με ιστερικό τρόπο παδός της Ευρωπαϊκής Ένωσης ναι. και οδήγησε τη χώρα του στο, στο χαμό και κοιτάξτε τώρα τι λέει λέει ότι ξαναμπαίνει θέμα πλέον και ειδικά για την Ελλάδα mm -hmm. λέει το εξή: η Ελλάδα είναι, είναι ένα θύμα της νομισματικής ένωσης θα ήταν πολύ καλύτερα για αυτήν εάν ξεφορτωνόταν ή ανέφευγε από το αυτός το Λομανδία κύριο αυτός Ναι Αυτό θα ήταν μια μεγάλη νίκη για αυτήν Ναι Προφανώς δεν φοβάται για κάλτσες Παντελόνια ναι. πως θα φάμε και μάλλον κάτι ξέρει καλύτερα από εμάς Κα... Για να το λέει Ναι, ναι. ναι. Εντάξει από βλέπει όμως ο εκβιασμός έχει σκεπαινάει γιατί εγώ από το πρωί ακούω ότι Πόσο επόδυνα θα είναι τα μέτρα που αναγκάζεται να πάρει η κυβέρνηση, αλλιώ θα πρέπει να φύγει από την Ευρωζώνη. Και έχει προδικάσει και όλα στη συνέδευση του ότι θα καταρρεύσει ολόκληρο το οικοδόμημα. Ε, θα καταρρεύσει το οικοδόμημα, συμφωνείτε. Ναι, συμφωνείτε. ναι το, το θέμα είναι, είναι ότι αυτός αυτό νομίζω ότι οι πιεσότεροι λαοί... Ναι, ναι, ναι, Μα, οι πιεσότεροι λαοί άλλως το αντιλαμβάνονται και αυτό εξεγείρονται. Mm -hmm. Έτσι. Βλέπουμε στην Ισπανία αυτή την εποχή τι γίνεται, είναι στην Πορτογαλία. Θα, θα το επαναλάβω ότι οι όμορφες, οι όμορφοι απόηχοι ε, του Απρίλη του 1974 ε, ε, ε, γεμίζουν, ε, πώς να το πούμε έτσι, έτσι ε, ε, μυρωδιές από την... Επανάσταση στον γαριφάλο στον Πορτογαλία σήμερα Στρατιωτικές μονάδες έχουν κηρύξει το έδαφος στα Τα στρατόπεδά τους ε, καταφύγιο για, τους, ε, για τον ε, Πορτογαλικό δοκιμαζόμενο λαό mm -hmm. Η κυβέρνηση ε, ανακοίνωσε ότι πήρε όλα τα μέτρα πίσω, πήρε τα μέτρα πίσω ναι. Όλα τα μέτρα πίσω Στρατιωτικές μονάδες του, η, ανακήρυξαν τα στατόπεδα του σε χώρους της ελεύθερης Πορτογαλίας ναι. υπάρχει μονάδα η οποία βέβαια είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία είναι ε, η μονάδα που έκανε την έφοδο στο, στο, στο προεδρικό μέγαρο του Σαλαζάρ το 1974 η μονάδα αλεξιωτιστών οι αλεξιωτιστές οι οποίοι ε, ανακοίνωσαν πλέον ένα ψήφισμα 에, και λέει ότι εδώ και τώρα η ελεύθερη Πορτογαλία αποκτά την κυριαρχία της, φεύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ. Εδώ μιλάμε για στρατιωτική μονάδα, δεν μιλάμε τώρα για το τάδε πολιτικό κόμμα ή κίνηση. <visto> ε, γι' αυτό άλλωστε να περιμένετε τις επόμενες, το επόμενο χρονικό διάστημα να μην μαθαίνετε και πολλά για την Πορτογαλία γιατί μάλλον η Πορτογαλία βαδίζει στο δρόμο της, της κοινωνικής εξέγερσης Δεν ξέρω αν θα βγει, δεν το μπορεί να το ξέρεις Αλλά τελικά εκεί τα 900 χρόνια ιστορίας που λένε οι ίδιοι Βαραίνουν πολύ περισσότερο στις πλάτες τους Από ό,τι βαραίνουν σε άλλους λαούς ε, Σαν το δικό μας για παράδειγμα Αλλά εγώ και εγώ πιστεύω ότι πολύ γρήγορα ο δικό μας θα πάρει το κεφάλι Μάλιστα. Θα πάρει κεφάλι για να το δούμε μακάρι, να πάνε έτσι τα πράγματα. Σε, τον, σε αυτή την ευγενική άμυλα σε... των λαών. Να, να το ποιος αυτή... θα ξεμπερδέψει πρώτος με την... Α... Η εξέλιξη. Ναι. Ε, να πάρουμε και εμεί συνέχεια. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή γιατί πρέπει να πούμε τους, τους, ε, τις ειδήσει ε, Και η εκπομπή ΑΕ σε πολύ λίγο ξανά μαζί σα. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ, με... επιστρέφουμε ως τις 2.30 μαζί σας, Δημήτρη Καζάκης, Γεωργία Μπάστα. Ε, συνεχίζουμε εδώ. Ε, Εσεί μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, μα, υπενθυμίζω στο 2109407000 ή στο email εκπομπή αλφαεψιλον παπάκι ε, Και έτσι θέλω να πω ότι ε, νομίζω ότι σήμερα είναι και μια άλλη μέρα. Μια μέρα που πρέπει να θυμηθούμε κάποια πράγματα. Και μου ήρθανε στο μυαλό, ξέρεις, μετά από κάποιε. Ε, Παρεμβάσει του Πρόεδρου της Βουλής Τώρα είναι, δεν είναι έχει παρε... Δεν έχει παρετηθεί. Απέχει από τα καθήκοντά του Ωστόσο καλεί τους δημοσιογράφους και τους μιλάει Σε μία γλώσσα Στο έτσι, λίγο μαφιόζικη. Αυτός είπε, δηλαδή Μαφιόζικες, αλήτικες, εκβιαστικές ενέργειες Αυτός μίλησε, θα βγάλει λίτο σακάκι του Θα βγάλει το παντελόνι του το και Θα το μπει καλύ. στην αρένα και εγώ ξέρω με όλα αυτά που άκουσα, mm. θυμήθηκα μια οργάνωση. ρε μου κοιτάξει τώρα τι μου ήρθε στο μυαλό, Και λέω. Οι κένταυροι Ρέιντζερ. Κάντω εδώ μπορείτε να βγάλει και το σώμα για να δούμε το τατουάζ με τον Αγγιλωτό Σταυρό στο πυσινό που έχει. Δεν το ξέρω, αυτή τη λεπτομέρεια δεν την ξέρω. Ε, ναι, ναι, την ξέρουμε από. Φιλιτιώθεν. Εσύ θα το μπορεί να το. Φιλιτιώθεν. Τότε ξέρει, λέω. Ε, και ε, παιδιά, οι νεότεροι. Παλαιότεροι τώρα νομίζω ότι πρέπει να θυμηθείκατε αυτό που είπα. Αυτή την ωραία οργάνωση που είχε γίνει επί τη εποχή Αβέροφ. Ναι, και συνεχίστηκε και με τι ευλογίες του κυρίου Μεϊμαράκη, του κυρίου Βουλγαράκη, όταν αυτός ήταν, ήταν πρόεδροι τη ΩΝΕΔ. Ε, λοιπόν, αυτά τα καλά χρόνια. Τότε ήταν μαζί με τον κύριο Μιχαλολιάκο τη Χρήση Αυγή, που τώρα τον λοιπόν. το καταγγέλει ότι είναι... Είναι, απλά, είναι Απλά από μια εποχή και μετά φορέανε τα ωραία του κουστούμια. Μπήκαν στη Βουλή και ξαναβαφτιστήκανε όλοι αυτοί οι κύριοι. Και τώρα. Εντάξει, να κατα... καταλαβαίνω ίσω από νεότερους ε, συναδέλφου δημοσιογράφου να απορούν πω ο πρόεδρο τη Βουλή μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Αλλά οι παλαιότεροι θα πρέπει να αναφέρουν γιατί ο πρόεδρο τη Βουλή μιλάει κατά αυτόν τον τρόπο. Γιατί αποφασίσαμε να έχουμε πρόεδρο τη Βουλή, έτσι, έναν κύριο που ξεχάσαμε τα έσχη που είχε κάνει την δεκαετία του 1980 και στι αρχέ του 90, γιατί μετά φόρησε το κουστούμάκι του, μπήκε στη Βουλή, τον βαφτίσαμε πολιτικό και υπουργό και Κι όλα μείνανα όλα σας μαζί συνειμέρος το κάνανα αυτό. Είναι τάξη. Την ναι. αναβάπτιση. Ε, ναι, την αναβάπτιση έγινε η αναβάπτιση. Λοιπόν, τα σκορέπει. Πάρτε τον πανεπιστημιούν, στεκάρετε τον ναι. αυ, Αυτός ο τύπος με τους Rangers, τέλος πάντων ε. τους Rangers, τρέχανε οι Rangers, ουάου, βλέπανε οργανωμένοι. Και... Μια άλλη οργανωμένη δύναμη στα πανεπιστήμια που τότε είχε ισχύ και κύρος. Φοράγανε κράνη τότε δεν φοράγανε κουκούλες. Mm, ναι, ρόπαλα και, και αλυσίδες. Και αλυσίδες. Έχουν καλά... περάσει πολλά παιδιά yeah. καλά από πολλά καλά παιδιά. Αρχηγικό Για μάτυο. να καταλάβουμε τώρα, έτσι, βορίδης με η Μαράκης Μιχαλολιάκος βγήκαν από το ίδιο καλούπι. Λοιπόν, από το ίδιο λίκνο. Και όχι μόνο, ψάξτε και άλλο όνομα. Τον ίδιο Σταύλο. Μπείτε και άλλα. μέσα και δείτε την ιστορία αυτή τη οργάνωση και μέχρι ποια εποχή. Και λέω, δεν ξέρω, έχει διαλυθεί, μήπως υπάρχει ακόμα, δεν γνωρίζω, καταλαβαίνεις. Μήπω κάπου εκεί υπάρχει. Λοιπόν, μην ε, μα προκαλούν λοιπόν απορία, διότι σε 10 χρόνια, εάν παραμένει, λέω τώρα εγώ μια, έτσι, ένα σενάριο φαντασία, παίζει τα επόμενα 10 χρόνια παραμένει Χρυσή Αυγή στην, ε, στη Βουλή. Επειδή θα συνεχίσουμε να βλέπουμε τον κύριο Κασιδιάρη και όλους αυτούς με κοστομάκια θα έχουμε ξεχάσει τι είχαν κάνει τους φορές τα κουστομάκια τους και που είναι στη Βουλή και θα τους έχουμε κάνει και αυτούς οι πρέδρους υπουργούς <σίλως> γιατί, υπουργός... γιατί το τα μέσα μας και οι έχουν φαγωθεί κυριολεκτικά να τους μετατρέψουν σε, πραγμα... σε νομοποιημένη πολιτική οργάνωση Coisa, ναι, η, οποία, η οποία βεβαίως Ξεχνάμε, θα μου πεις εντάξει, υπάρχουν ορισμένοι που λένε εντάξει δεν πει δημοντάξει υπόκοσμο. Ναι, αλλά και οι άλλοι δεν είναι υπόκοσμο. Μισό <laughs> Θέλει Φε, να δε, πάρουμε εδώ τα, δεν είναι έτσι ακριβώς. Να ναι. πάρουμε λιγάκι τα ζύγια μας. Ναι. Γιατί πώς ξέρετε γίνεται. Εντάξει. Το δέχομαι και οι άλλοι υπόκοσμο. Είναι το πολιτικό σύστημα. Έτσι, υπόκοσμο. Αλλά η, απέναντι στον πολιτικό υπόκοσμο, το να πα με τον υπόκοσμο του κοινού ποινικού δικαίου υπάρχει διαφορά. Υπάρχει ναι. μια Εντάξει υπάρχει διαφορά Και το ξαναλέω Αυτοί το μόνο που ξέρουν να κάνουν εκτός από να τραμποκίζουν Εντάξει χθε ήταν άφαντι Άφαντι ε, Όπως καλύτε, ήταν άφαντι και στην Τράπεζα της Ελλάδος ε, Αν α, το πιθανότερο ήταν μάλλον να είναι από αυτούς που στο με το μεταγόκι με τόκι που λέγανε για τους άθλιους τύπους Δηλαδή τον κόσμο που ε, έχει μαζευτεί ε, εκεί, ε, εκεί ε, πέρα ε, που κατέστρεφε την Ελλάδα Από αυτούς θα ήταν Γιατί ξέρει είχαν και το κούρεμα του περίεργο. Αυτό τη λοιπόν, ε, Και φυσικά ήταν από αυτούς Που παίρνανε τις Πέτρες και τις Μολότοφ Εντάξει Και δημιουργούσαν τα επεισόδια χθες Αυτή ήταν τα, τα, τα καλόπερα Της Χρυσής Αυγής Λοιπόν από εκεί και πέρα Να ξεκαθαρίσουμε το πράγμα Και να το ξεκαθαρίσουμε δε... να. Άλλο πράγμα πολιτικό υπόκοσμος και άλλο πράγμα υπόκριση του κοινού ποινικού Υιδικαίου. δικαίου. Στην πραγματικότητα, αυτέ δεν είναι το, το alter ego του το ενό του το το άλλου. είναι το ίδιο νόμισμα. Είναι μερικέ διόψει. Λοιπόν, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε επιλογή. Υπάρχει και άλλη επιλογή: mm -hmm. Να αποκτήσουμε δημοκρατία. Παράδειγμα, λέω. Λέμε ναι, τώρα, ναι, ένα σενάριο φανταστικό. Απλά που και που έγινε εγώ, όποτε ακούω, επειδή τον έχω ζήσει αυτόν τον τύπο και την οργάνωσή του στη δεκαετία 1980. Μεγαλούργησε. Ναι, λοιπόν, όπου τον βλέπω, α πούμε, πάντα μου γύριζε τάντερα. Ναι. Και ξέρω και πόσο θρασίδηλα υποκείμενα είναι. Γιατί παίζουν τσάμπα μάγκε εκεί που του παίρνει και με μπράβου μαζί. Απα... Ξέρω του, ξέρω τους έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλέ φορέ. Και του βάλαμε τι αλυσίδε εκεί που ξέρανε. Θυμήστε το ξύλο τη καταλήψη το 90. Όπου μα απειλούσαν σε ιστορίε και όλα αυτά. Λοιπόν. Έτσι, λοιπόν, απλά να ξέρουν ότι το γεγονό ότι μιλάει σε σύντροφό του, έστω κι αν ο άλλο είναι σύ, σήμερα δημοσιογράφο, έγκριτο κατά το ότι μιλάει σε σύντροφό του και μιλάει στη γλώσσα που μιλούσαν οι Rangers τότε, δεν σημαίνει ότι όλη η υπόλοιπη κοινωνία έχει κατέβει σε αυτό το επίπεδο. Εντάξει. Εντάξει κύριε Μεϊμαράκη. Η Βουλή έχει κατέβει. Ότι έχει κατέβει εκεί και, και δυστυχώ θα την κατεβάσω ακόμη περισσότερο. Και και εμείς, δηλαδή έχω θυμό πολύ σε αυτό το θέμα, διότι η Βουλή έχει κατέβει σε αυτό το επίπεδο. Όταν δέχτηκε να κάνει πρόεδρο τη Βουλή αυτό τον κύριο. Εντάξει. Αυτό. Θα τα πολύ εύκολα και ελπίζω να βρεθούμε <ΣΠΡΟ> για και θεσμικός είναι ο μιλητή όχι λοιπόν. ποιο θεσμικό είναι <ΣΠΟ> ο το κατακάθη τη πολιτικής τέλος πάντων αυτοί οι κύριοι απαξίωσαν την πολιτική και τη δημοκρατία και μας έχουν κάνει συνητόφυνους <ΣΠΟ> όλους εμάς επειδή έχω ζήσει σε πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής ειδικά μετά το τέλος της πολιτικής εκπομπής να μου το πέσει καμπός κάποιο από αυτού του βαρώνους τη πολιτική αλητίας επειδή είχε τέσσερις μπράβου πίσω, πίσω και νομίζω ότι επειδή ήταν βρισκόταν σε χώρο που θα τον προστάτευαν το πως γλίτωσε το ότι δεν του κόψα τα πόδια ΣΥΡΙΖΑ ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι. <laughs> <laughs> Λοιπόν, ήταν πολύ τυχερός Αλλά πότε θα καταλάβουν πότε θα καταλάβουν όταν μιλάνε σε πολίτες mm -hmm. πρέπει να στέκονται προσοχή και να, βάρα, να, να, να, να χαιρετάνε Λοιπόν Εντάξει, είναι θα θα πούμε, πολύ να είναι το δύο Λοιπόν, κάναμε αυτή την, εγώ τουλάχιστον, ήθελα να, να την κάνουμε αυτή την παρένθεση ε, διότι είναι καλό να γνωρίζουμε λίγο την ιστορία ε, και οι νεότεροι να αντιμαθαίνουν, να μπαίνουν να αντιμαθαίνουν Γι' αυτό λοιπόν λέω ότι είναι πάρα πολύ απλό ε, όλα έχουν, υπάρχουν καταγεγραμμένα, είναι πολύ απλό σε όσους θέλουν να τα ψάξουν αυτά που είπαμε ε, και μέσω του ίντερνετ δεν είναι δύσκολο, παιδιά. Δεν χρειάζεται να άντρεξετε σε βιβλία. Άμα βάλετε δύο λεξούλε και ανταυρίτσε, θα τα βρείτε όλα. Λοιπόν, τα στοιχεία και φωτογραφίε. Τα ναι, και για πολλοί αξιόλογου σημερινού πολιτικού και, και, και δημοσιογράφου που, που, που έδρασαν την που εποχή Λοιπόν, κάνουμε αυτή την παρένθεση. Πάμε γιατί Φέραμε ξαναπάμε και σε αριθμού. Ε, λοιπόν, πίνακε, ναι, τι ναι, να κάνω. Το καινούριο στοιχείο που βγήκε τώρα. <laughs> Είναι ότι είναι στοιχεία από την Eurostat που αποδεικνύουν το τι βύθισμα έχει πάρει το μέσο εισόδημα, το, ο μέσο μισθό στην Ελλάδα. Και αυτό αφορά βεβαίω κατά κύριο λόγο το ιδιωτικό τομέα. Γιατί Μάλιστα. ναι, δεν συζητάμε για το δημόσιο τομέα θα του κόψει, του κόψει θα του κόψει, αλλά ειδικά στον ιδιωτικό τομέα τον έχουν τσακίσει. Έχισε, ναι, ναι. Και τον έχουν τσακίσει όχι με συγκεκριμένα μέτρα, αλλά με την ασυδοσία τη ευοδοσία. επέτρεψαν στι εταιρείε να κάνουν ότι γουστάρων, το αποτέλεσμα. Στην Ελλάδα mm -hmm. τα, το ονομαστικό εργατικό κόστος οριαίο εργατικό κόστος έχει φτάσει ε, στην Ελλάδα το δεύτερο τρίμηνο του 2011 μειώθηκε 2,9% το τρίτο τρίμηνο του 2011 μειώθηκε 4,2% mm -hmm. το τέταρτο τρίμηνο του 2011 μειώθηκε 8% το πρώτο τρίμηνο του 2012 Πόσο μειώθηκε 11,5% Α πάμε αλματόδι Λοιπόν και μιλάμε χωρίς να έχουν πάρθει Ειδικά μέτρα Τώρα που θα πάρθουν τα συγκεκριμένα μέτρα Που θα ανακοινωθούν Που ακριβώς θα πάει Δηλαδή αν πιάσουμε τα 4 τρίμηνα αυτά, έτσι, Έτσιμα. Η συνολική υποτίμηση Του εργατικού κόστους Που τι σημαίνει εργατικό κόστος Σημαίνει μισθή Και εισφορέ. Ε, ε, ε, ε, ε, <εβέβαια> λοιπόν έχουν καταβληθεί έτσι. Μιλάμε ε, σε πάνω από 30% έχουν υποστεί μέσα σε τρία τρίμηνα. Συγγνώμη, τέσσερα τρίμηνα. Τέσσερα τρίμηνα. Τρίμηνα. τρίμηνα. Λοιπόν, και μετά συζητάμε α πούμε το τι θα γίνει... Τι... Ε, καλά, εντάξει. Ε, Εδώ πέ... ε... Λοιπόν, κάποτε θα πρέπει να πάρουμε χαμπάρι. Ε, Μάλιστα εχθέ συζητούσαμε με κάποιους συναγωνιστές και συναγωνιστές την κατάσταση που γίνεται, που αντιμετωπίζουν τα δίκτυα κοινωνική αλληλεγγύης που έχουν αναπληθεί τη δραμα, το, το, το, το δράμα που βιώνουν πάρα πολλές οικογένειε, και συζητούσαμε ότι χάρη στα δίκτυα κοινωνική αλληλεγγύης ε, ο κόσμος δεν είδε τη φρικτή εικόνα του περασμένου χειμώνα το πως οι νεκροί δηλαδή υπήρξαν από αστέγου, από ανθρώπου δηλαδή που είχαν χάσει που το κοινωνικό δίκτυο. που έχουν τους, πλέον ναι, έτσι, έρθει σε μια κατάσταση. γιατί φρόντιζαν τρακή. τα κοινωνικά δίκτυα και του μαζεύανε του mm -hmm, ανθρώπου αυτού. Mm -hmm. Λοιπόν. Νομίζω ότι τώρα θα είναι ακόμα πιο δύσκολο όμω Δημητρία. Αυτή εύκολο, τη φορά όμως. θα χρειαστεί ειδική υπηρεσία και να μου το θυμάσαι. Mm. Αν το επιτρέψουμε. Ε, πάντα μιλάμε με αυτά τα δεδομένα, έτσι. Ότι... Εάν του το επιτρέψουμε. Γι' αυτό είναι εγκληματίε, συνένοχοι και το λέω και το υπογραμμίζω και το, και το βάζω 40 θαυμαστικά, όλοι αυτοί που επιμένουν να εκάθονται στο κοινοβούλιο και να το παίζουν εκ του ασφαλού αντιπολίτευση, παίρνοντα την, την ίδια στιγμή που συνεχίζεται η ίδια πορεία. Εκ του ασφαλού αντιπολίτευση δεν μπορεί να κάνει σε τέτοιε συνθήκε. Βιέσαι εξω στον δρόμο. Τίναξε στον αέρα το πολιτικό σύστημα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Και τέλο πάντων, παιδί μου, αν, αν όχι αυτή τώρα, πότε θα το Δεν με ενδιαφέρει το αν είναι αριστερό ή δεξιός. Δημοκράτηση είναι. Τι σημαίνει δημοκρατία. Να αποφασίσει ο λαό. Γιατί πράγμα πρέπει να αποφασίσει ο λαό. Πρώτα και κύρια για ένα σύνταγμα το οποίο θα τον προστατεύει. Γιατί αυτό το σύνταγμα που είχαμε το 75 όχι μόνο δεν τον προστατεύει σε τίποτα. Όχι μόνο έχει γίνει παλιόχατο, κουρελόχατο, το έχουν πετάξει τάχ Εντάξει, δεν υπάρχει ούτε καν ένα που να έχει μείνει. Το μόνο που έχει απομείνει, και αυτό βεβαίω είναι ένα άθρο ευχή, δεν είναι ένα άθρο άμεσης εφαρμογής, εντάξει, είναι το 120 παράγραφος 4, ότι εναπόκειται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που επιλέγουν ε, τις μορφές το, την όποια την μορφή, μορφή Αντιδράσουμε βία και κατάλληση του εντάγματος βέβαι. Εάν δεν έχουμε βία κατάλληλη κατάλληση σήμερα Τι ακριβώς, τι περιμένουμε Μενουν έχουμε Δεν είναι έγκριτοι σταγματολόγοι λένε ότι αυτό δεν ερμηνεύεται Ότι μπορεί να πάρεις τα όπλα Μα δεν θα... θέλουμε να πάρουμε τα όπλα Με συγχωρές δεν όχι, είναι με, να να Το τελευταίο καιρό υπάρχει Μια έτσι πολύ μεγάλη ε, Ανάλυση σε αυτό το θέμα, δεν ξέρω γιατί. Θεωρούν ότι αρχίζουν και αισθάνονται να βλέπουν ένα κίνδυνο και βγαίνουν διάφοροι έγκριτοι συνταγματολόγοι σε διάφορε εκπομπέ ναι. <laughs> εγκρίτων δημοσιογράφων Αν... για να ξεκαθαρίσουν ότι στο Σύνταγμα δεν προβλέπεται, παιδί μου, ότι θα πάρει στα όπλα ή ό,τι άλλο μέσο. Δηλαδή, πώ ακριβώ το σκέφτονται αυτοί. Κοίταξε να σκέφτεται τι γίνεται. Έτσι, αλλιώ ε, τα συντάγματα είναι υποκατάρρυξη. <laughs> σε <laughs> όλη <laughs> την Ευρωπαϊκή ε, Καλά, ναι. Ε, τα έχουμε καταργήσει ήδη. Και ιδιαί. αν περιμέναμε του συνταγματολόγου το μα και τα έχουμε καταργήσει, δεν τα εφαρμόζουμε. Κοιτάξτε, το συνταγματικό δίκαιο ναι. είναι για ανθρώπου που έχουν κατακτήσει φιλοσοφική και πολιτική παιδεία ανώτερη. Ναι. Δεν είναι για απλού νομικού. Είναι για ανθρώπου με πολύ μεγάλο αναπτυγμένο IQ και κυρίω κοινωνικό ναι. IQ. Δεν τον εννοώ με την έννοια τη ευφυία. Και με εξαιρετική μόρφωση. Εγώ προσωπικά δεν ξέρω ο συνταγματολόγο. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Γιατί mm -hmm. ο άλλο πρέπει να είναι βαθιά δημοκράτη για να υπερασπίζεται, για να, να διακονεί το συνταγματικό δίκαιο. Mm -hmm. Βαθύτατα δημοκράτη. Λοιπόν, όχι απλά στο να ερμηνεύει τι διατάξει, και όχι υπηρέτη συγκεκριμένων σχεδόντων. Έτσι πράγματι. Mm -hmm. Λοιπόν, και αν θέλετε κάτι άλλο, ο ζωντανό φορέα του συντάγματο, του όποιου συντάγματο είναι ο λαό. Αυτό καθορίζει. Mm -hmm. Τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού. Και αυτό πρέπει να το αλλάζει. Και να ξεκαθαρίσουμε και ζωμένα πράγματα για να δείτε τι ωραία δημοκρατία έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Γερμανία, για την οποία ακούμε πάρα πολλά, το πολιτισμένο κράτο mm -hmm. που θα μα πολιτήσει, που έχει στείλει του πακτορέ του τώρα. Για Εδώ... να μα πει ναι, προς... τι δεν κάνουμε σωστά. σωστά. Και να μας... λοιπόν, ναι. Ακούστε λοιπόν τι γίνεται με τη Γερμανία. Η Γερμανία την εποχή που χωρίστηκε σε ζώνε κατοχή. Και ουσιαστικά σε δύο, στη Σοβιετική ζώνη κατοχή και στη ζώνη κατοχή των α, Αμερικανών, Άγγλων και Γάλλων, των Δυτικών δηλαδή, η Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία που μετεξελίχθηκε, είναι η παλιά ζώνη κατοχή των Σοβιετικών, όπου μετεξελίχθηκε στη Γερμανική Λαϊκή Δημοκρατία, παρήγαγε συγκεκριμένο σύνταγμα. Και μάλιστα με συντακτική συνέλευση. Mm -hmm. Συζητάμε τώρα γιατί και πώ και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι. Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Γερμανία όμως το δυτικό τμήμα επειδή οι σύμμαχοι δεν θέλανε με κανέναν τρόπο να υπάρξει συνταγματική συγκρότηση κράτους δεν τις επιτρέψανε να έχει σύνταγμα παρά μόνο ένα βασικό νόμο ο βασικός αυτός νόμος του 1945 46 mm -hmm. διαμορφώθηκε από τις δυνάμεις κατοχής και επιβλήθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των διορισμένων διοικητικών αρχών στο, τον, από τις δυνάμεις κατοχής mm -hmm. δεν υπήρχε mm -hmm. καν λαϊκή έκριση. Το άθρο 147, αν θυμάμαι καλά ότι είναι το άθρο, είναι το ακροτελεύτιο άθρο του βασικού αυτού νόμου δεν είναι σύνταγμα, βασικός νόμος λέγεται mm -hmm. λοιπόν λέει ότι όταν, λέει, όταν ο γερμανικός λαός ξαναενωθεί τότε με δική του έκριση θα υπάρξει σύνταγμα για τη γερμανική δημοκρατία mm -hmm. και εγώ ρωτάω mm -hmm. που είναι το σύνταγμα σήμερα πουθενά και δεν υπάρχει αυτό το Σύνταγμα, γιατί έχουν φτιάξει το βασικό νόμο έτσι, ώστε να αποτρέπουν οποιαδήποτε προσπάθεια παρέμβασης του λαού. Γι' αυτό έχουν αυτό το άθλιο Συνταγματικό Δικαστήριο και βγάζει αφίστευστες αποφάσεις. Αφίστευστες ναι. Γι' αυτό και έχουν τα περίεργα όργανα κοινοβουλευτικού ελέγχου, τα οποία είναι ασταναπάνε και με τι εξουσίσουν όλα αυτά, τα lender, τα κρατήρια δηλαδή, όλο αυτό το συνοθήλευμα. Και έτσι λοιπόν αρνούνται, ενώ είχαν υποχρέωση από την εποχή της Ένωσης των Γερμανιών να προχωρήσουν στην τακτική συνέλευση και παραγωγή συντάγματο mm -hmm. για τη Γερμανία, αρνούνται συστηματικά να γίνει αυτό το πράγμα. Και τώρα, καθώ περιμένουν να γίνει Ομοσπονδία, το ανακοίνωσε ο κ. Μπαρόζο στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 ότι πάμε να γίνουμε Ομοσπονδία. Σωστά, Έτσι. το είχαμε πει εδώ, το έχει διαβάσει ακριβώ το απόσπασμα λοιπόν, αυτό λοιπόν, το Και Η Ομοσπονδία δεν χρειάζεται συντάγματα. Ναι, είναι περίτο Είναι περίτα, πετάμε ναι, στα σκουπίδια. Χωρίς το Σύνταγμα πλέον εκφυλίζεται και μετατρέπεται σε ένα βασικό νόμο στη Γερμανία, όπου βάζουμε ό,τι γουστάρουμε. Όπω για παράδειγμα, ναι. δεν σου επιτρέπω να έχει έλλειμμα πάνω από 30%. Ή ξέρω εγώ, που σου βάζουν αυτέ τι. Ναι. Εμεί, λαό, οφείλουμε να απαντήσουμε. Όπω απαντούν αυτή τη στιγμή οι όπω απαντήσουν αύριο και οι Ισπανίοι. Γιατί είναι σίγουρο. Όπω θα απαντήσουν και οι Γάλλοι παρά το γεγονό ότι του έχουν ευνουγήσει. Mm -hmm. Έτσι, λοιπόν, απα απαντάμε συντακτική νομίζω εθνοσυνέλευση νέο σύνταγμα που θα κατοχυρώνει τα δικαιώματα του, του ελληνικού λαού όχι μόνο τυπικά στο χαρτί αλλά θα του δίνει το δικαίωμα να παρεμβαίνει ενεργά τόσο αποφασιστικά ώστε να τα πειρασπίζεται ακόμη και απέναντι στη δική του εξουσία. Νομίζω αυτό σημαίνει νέο σύνταγμα. Διαφωτιστικό αυτό και. Ε, με αυτό θα πρέπει να ολοκληρώσουμε. Αλλά συνήθω πάντα ολοκληρώνουμε με κάτι ελπιδοφόρο. Δεν ξέρω το έχει παρατηρήσει, Τι είναι... Την με... εκπομπή ενώ δηλαδή έτσι την κλείνουμε ε, πάντα και έχουμε σιωπή. Είμαστε αισιόδοξοι, ένα... δεν δηλαδή, είμαστε. Ναι, καλά, είμαστε αισιόδοξοι. Ναι. <laughs> και γι' αυτό λέμε αυτά που πέρας. λέμε. Δεν είναι μόνο θέμα αισιοδοξία αυτό. Είναι και θέμα ότι πιστεύουμε. Έχουμε πίστη Ο στον φαλός. άνθρωπο. Έχουμε πίστη στο μέλλον. Έτσι. Είναι και αυτό. Ε, σω Πιστεύεις... να θέτει το γεγονό ότι ξέρουμε την ιστορία αυτή τη χώρα. Ναι. και η οποία η ιστορία δεν μπορεί να παρασκάνει πάντα υπερήφανο και πάντα αισιόδοξο mm. ότι στις πιο δύσκολες συνθήκε, εκεί που πραγματικά κυριαρχούσε το απόλυτο σκοτάδι και λέγες δεν διάολε ναι. πως τα βγει πώς... mm. και εκεί φαινόταν ο απομηχανής που, πάταν, που πάντα ήταν ο ελληνικός λαός και έδινε τη λύση και γι' αυτό να συμπληρώσω όπως μας είπε μια, μου έστειλε μια φίλη είναι και η γέννηση του ΕΑ δεν το ήξερα και ολοκληρώνουμε, Βεβαίως, και να, να κάνουμε ολοκληρώνουμε και το, αυτό. Να, λοιπόν. να, να δούμε να το συζητήσουμε. Ναι. Να δούμε να κάνουμε ένα ειδικό αφαίρο μα. Βέβαια, πρέπει. Για το ζήτημα αυτό. Πρέπει, Να μάθουμε τι θα το προγραμματίσουμε. Θα το ανακοινώσουμε για να Ωραία. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, εκπομπή ΑΕ. Δημήτρη Καζάκη, Γεωργία Μπάστα. Αύριο πάλι μαζί σα, μία η ώρα εδώ, έω τις δύο και μισή, όπω είπαμε, η εκπομπή μεγάλωσε. Ωστότε να είστε καλά. Καλό κουράγιο και καλό αγώνα.